Ναι, ναι, είστε στον Αλμπέντο 14, στον πρώτο διαδικτυακό εναλλακτικό ραδιοφωνικό σταθμό των απανταχού Ελλήνων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, εκπομπή του καιρού το Διάβα. Καλώς ορίσατε, εύχομαι να κάνουμε μια καλή παρέα και απόψε το βράδυ. Εκπέμπουμε από το σκηνιά, από το νομό Ηρακλείου 40 χιλιόμετρα νότια της πόλης, έτσι για να δίνουμε το γεωγραφικό στίγμα της περιοχής. 40 λοιπόν χιλιόμετρα νότια, θέλουμε άλλα 15-18 χιλιόμετρα για να φτάσουμε στο λιβικό πέλαγο, στον μυστηριακό Τσουτσουρα, που άναψε φωτιές την προηγούμενη Δευτέρα. Μία άκρος ενδιαφέρουσα εκπομπή ήταν αυτή της προηγούμενης Δευτέρα. Η εκπομπή έπαιξε και ξανά έπαιξε επαναλήψεις και σάρωνε τα νούμερα της ακροαματικότητας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ελπίζουμε να συνεχίσουμε α, να κάνουμε έτσι όμορφες εκπομπές και φυσικά να είστε και εσείς κοντά μας και να μας ακούτε. Θέλω να σας πω ότι με τον Ανδριανό Μπεζούγλοφ ή αλλιώς Ναυσίνο, όπως είναι γνωστό στο διαδίκτυο και όπως είναι γνωστό και το τηλεοπτικό του κανάλι στο διαδίκτυο, θα είμαστε στις αρχές Δεκέμβρη πάλι μαζί και θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα γίνει πάλι χαμός, ας την κοιόμαι. Επίσης από τον επόμενο μήνα, δηλαδή κάπου στα μέσα Δεκέμβρη, ίσως και λίγο πιο μετά, γύρω στις γιορτές, η εκπομπή του Τσούτσουρα και των Αστερουσίων Ωραίων θα είναι και τηλεοπτική, μάλιστα, θα γίνει και τηλεοπτική, θα αντιθεί με πολλά πλάνα από το αρχαίο υλικό του Ανδριανού και θα μπορείτε να την απολαύσετε, να την ακούσετε και να τη δείτε στο τηλεοπτικό του κανάλι. Όσο για την επόμενη Δευτέρα, να διαφημίσω, σας ετοιμάζω μία συγκλονιστική εκπομπή. Είμαι σε διαπραγματεύσεις με τον υποψήφιο Καλεσμένο, ο οποίος μένει στην Αμερική. ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους ε, αστροφυσικούς και κοσμολόγους του κόσμου και νομίζω ότι θα είναι και από τις ελάχιστες, αν όχι πρώτη, από τις ελάχιστες φορές που θα μιλήσει σε ραδιόφωνο, οπότε είμαι διπλά ευτυχισμένη. Ε, το διαπραγματευόμαστε ακόμα, είναι θετικός. Ελπίζω να κλείσει και να είμαστε μαζί την επόμενη Δευτέρα, να τα λέμε εδώ. Δεν αποκαλύπτω περισσότερα, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, για να σας κρατήσω λίγο και σε αγωνία. Όσο για απόψε, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα, κατά τη γνώμη μου, εκπομπή. Φιλοξενούμε δύο καλεσμένους. Ο πρώτος μας είναι ο Θεοφάνης ο είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ για πλανητάρια... ...ο οποίος πρόσφατα βραβεύτηκε το, σε, ένα διεθνές, σε έναν διεθνή διαγωνισμό το ντοκιμαντέρ που έκανε visual reality παρακαλώ για τον κόκκινο πλανήτη... Μιλάμε μαζί του και μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για αυτή την επιστήμη με την οποία ασχολείται. Και στο δεύτερο μέρος έχω τη συνάδελφο τη Ιώτα Τη Χουλιάρα, λίγες μέρες μετά την κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, να σχολιάσουμε και το γεγονός αυτό και όλες τις, τα, τα γεγονότα που ακολούθησαν και πριν βέβαια και μετά, κυρίως μετά με τις εμπριστικές δηλώσεις του ΖΑΕΦ και γενικός με, ε, με, με, το, με το πώς θα, η Αλβανία θα χειριστεί από εδώ και πέρα όλα αυτά τα θέματα που προέκυψαν με το γεγονός αυτό. Η Γιώτα Βουλιάρα είναι συνάδελφο δημοσιογράφος, ασχολείται με τα γεωπολιτικά τεκτενόμενα, είναι αυθεντία στο κομμάτι αυτό και με πολύ θάρρο, χωρίς φόβο, μιλάει έξω από τα δόντια και μας ενημερώνει για το πώς κινείται ο Ζάφ, όχι ο Ζάιφ, συγγνώμη, ο... ο Ράμα, έλα, εντάξει, λοιπόν, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, τι σκοπούς έχει, ποιο, ποιοι είναι οι του, θα τα ακούσετε όλα, θα τα πούμε σε λίγη ώρα από τώρα. Κατά τα άλλα, επειδή αναφέρθηκα και στον Ζάεφ, το τρέχει το θέμα, περνάνε τα ε, νομοσχέδια ένα-ένα, τα άρθρα μάλλον, της αναθεώρηση του δικού του συντάγματος, περνάνε, ψηφίζονται, το τρέχει το θέμα, γιατί πολύ γρήγορα θέλει και αυτός να πετάξει αυτήν την περιβόητη καυτή πατάτα στην Αθήνα και να έρθει η, η, η ιστορία των Πρεσπών, να έρθει και εδώ στην Ελληνική Βουλή για να δούμε τι θα γίνει και να ψηφιστεί και από την Βουλή των Ελλήνων. Όλα αυτά, λοιπόν, θα τα σχολιάσουμε, θα τα δούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, έτσι να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί είχαμε και ένα τεχνικό πρόβλημα και μέχρι να το λύσουμε, μας έφυγε η ψυχή, εδώ, με τον Γιώργο τον Καρποδίνη και τον Χρήστο τον Σνόου. Ε, λύθηκε το θέμα, ή, ήταν αδύνατο να μιληθεί ούτε ή άλλως. Πάμε να πάρουμε ανάσα και να σας βάλω. Α, θα σα βάλω λοιπόν ένα από τα αγαπημένα μου. Σα το έχω ξαναπεί, ένα από τα αγαπημένα μου και ένα από τα πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια κατεμέ, που έχουν γραφτεί. Που το έχει γράψει ο Χρήστο Ομάστορα, ε, το βόρειο. Υπηρωτόπουλο αυτό που με μια ανάρτησή του στο facebook ανάψε φωτιές, ένα συγκλονιστικό κείμενο, μια συγκλονιστική τοποθέτηση και μπράβο του και συγχαρητήριά του α, απάντηση στο φίλη για τις δηλώσεις που έκανε περί α, νότιας α, Μακεδονίας και μη ύπαρξης Βορείου, Υπήρου, ε, να είναι καλά το παιδί εγώ τον είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση για, τα, για το μουσικό του ταλέντο Παρ' όλα αυτά, κατάφερε μέσα από ένα στάτους που έγραψε στο facebook να μας δώσει να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιδί που ξέρει πολύ καλά τι του γίνεται και τι συμβαίνει. Ε, πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Αγάπη μου σου γράφω ένα τίμα Θα θέλα να ζήσω σε ένα κύμα Να με πάει και να με φέρνει Και στη σκέψη σου να μπαίνει Να γλιστράω στα μαλλιά σου Στο λαιμό σου να κρυπτώ να μεθάμε με τ' σου Να χορεύω στο κενό Πάρε με μαζί σου Στο πιο μορφό νυρό Πάνω στο κόρμι σου Στον πυλιού σου το μυθό Να σε κύμα, που φύσαν υπόσχο με ταξίδια ασημένια και χρυσά <Τοί> Αγάπη μου στα δυο σου μάτια ανοίγονται φλημένα μόνο. Μέσα στη θλίψη θα πατήσω τι πληγέ σου για να κλείσω και όταν φτάσω στην άκρη. Για το μαύρο χιχατζή, θα χαράξω ένα δάκρυ. Μια υπόσχεση αντίρρητη. Πάρε με μαζί σου στο Στομε ταξίδια Ασημένια και είσα. Μπράβο του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πραγματικά θεωρώ ότι αυτό το τραγούδι θα μείνει. Θα μείνει. Είναι ένα τραγούδι ε, απίστευτα τρυφερό, απίστευτα απλό και όπως ε, πολλές φορές έτσι συζητάμε μεταξύ μα, η ομορφιά όλη κρύβεται στην απλότητα. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε ενημερωθεί. Εγώ πριν έτσι λίγα λεπτά δεν είχα μπει βέβαια διαδίκτυο, δεν είχα δει τηλεόραση σήμερα όλη μέρα. Ε, παρόλα αυτά, ενημερώθηκα πριν λίγο που ήρθα στο στούντιο για να προετοιμαστώ σιγά σιγά για την εκπομπή για τις δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιό Λαέρτης ε, Βασιλείου. Νομίζω, λέγεται Λαέρτη Βασιλείου, από μητέρα Αλβανή, νομίζω και πατέρα Έλληνα. Ήταν καλεσμένο σε συζήτηση στην Αλβανική τηλεόραση και υπερασπίστηκε, εν πάση περιπτώσει, τις ειδικέ δυνάμεις της αστυνομίας τη Αλβανίας. Ε, κάνει καριέρα ο ηθοποιός αυτός, όπως είπαμε, στην Ελλάδα. Αναρωτήθηκε τι άλλο θέλουν οι μειονοτικοί. Εξήρετη στάση των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας της Αλβανία και τον τρόπο που αντέδρασαν, παρότι η επιχείρηση κατέληξε στη δολοφονία Κατσίφα και υποστήριξε ότι όσοι πήγαν στην Κηδεία πήγαν για να προκαλέσουν και να χυθεί αίμα. Αυτοί που ήρθαν ήθελαν να προκαλέσουν δικού μα αστυνομικού για να χυθεί και άλλο αίμα. Αυτή την εκτίμηση εξέφρασε ο Ιθοποιό, παίρνοντα μέρο σε συζήτηση στην Αλβανική τηλεόραση την ημέρα τη κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Ο Ιθοποιό, που κάνει καριέρα στην Ελλάδα και έχει βρεθεί στο στόχαστρο τη ε, Χρυσή Αυγή στο παρελθόν, ενώ ο ίδιο είναι ανοιχτά προσκύμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε στην ίδια εκπομπή ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Τι άλλο ζητούν οι μειονοτικοί, ο Λαέρτης Βασιλείου, Λαέρτη Βασίλη, είναι το αλβατικό του όνομα, και αναρωτιέμαι γιατί το έχει αλλάξει και το έχει κάνει ελληνικό. Εν πάση περιπτώσει, ε, ο πατέρας του είναι αλβανος, συγγνώμη και η μητέρα του Ελληνίδα, μετήχε στην εκπομπή με θέμα «Είναι ελληνικό έδαφος οι βουλιαράτες» Υπόστηριξε, λοιπόν, ότι όσοι πήγαν στι βουλιαράτες για την κηδεία του Κωνσταντίνου Κατσίφα πήγαν για να προκαλέσουν, ενώ ε, αν και ήταν σοβινιστές και φασίστε, δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό. Ε, και πρόσθεσε, το ερώτημα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει η μειονότητα από εδώ και πέρα, και αν θα βγει κανεί από τη μειονότητα να καταδικάσει την πράξη του Κωνσταντίνου. Σε ένα άλλο σημείο των παρεμβάσεών του, κατά τη διάρκεια τη εκπομπή, ο Λάιρτη Βασιλείου υποστήριξε ότι σήμερα. Ε, λέγοντας, μιλώντας την ημέρα της κηδείας, όπως σας είπα, το αλβανικό κράτος είναι νικητής. Κέρδισε απέναντι στην προβοκάτσια ε, και απέδωσε εύσημα στις ειδικέ δυνάμεις της αλβανικής αστυνομίας που ενήρισαν γρήγορα και δεν είχαμε και άλλα θύματα, όπως είπε. Ο ηθοποιός αφού εξήρε επίσης τη στάση των 14 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστολή διαμαρτυρίας που έστειλαν στο Star Channel κατηγορώντας το για τη διαστρέβλωση της ιστορίας και ότι προσέδωσε εθνικιστική διάσταση στη δολοφονία Κατσίφα εξέφρασε την άποψή του για το πώς πρέπει να κινηθεί η Αλβανία υποστηρίζοντας. Σας λέω ακριβώ τα λόγια του. Πρέπει οι δύο χώρε να συζητήσουν τα ιστορικά γεγονότα που διδάσκονται στα βιβλία για να αλλάξουν οι διαστευρο... διαστρεβλώσει, όπω ακριβώ έκανε η Τουρκία, που ανάγκασε την Ελλάδα να αλλάξει τα βιβλία τη ιστορία που αναφέρονταν στη Μικρά Ασία και όλα τα εδάφη από τη Σμύρνη μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να ξαναγραφτεί η ιστορία, πρέπει να παραδεχτούν το ρόλο των αρβανητών στην Ελληνική Επανάσταση, γιατί διαφορετικά θα έχουμε εκμετάλευση από εθνικιστικού κύκλου και θα συμβαίνουν αυτά που συνέβησαν στις Βουλιαράτες. Εμείς οι Αλβανοί, συνεχίζει ο κ. Βασιλείου, ω αρχαίος λόγο που ζούμε στα δικά μας εδάφη, έχουμε φανεί πιο φιλικά από ό,τι θα έπρεπε, ακόμα και σε όσους ήρθαν εδώ, τους Λάβους και τους Πελασγούς. Από τα πειρά του λαέρδη Βασιλείου δεν ξέφυγε η Κύπρια η Ελένη Θεοχάρου, που κηρύχθηκε περσόνα νογκράτα στην Αλβανία. Ειδικότερα ο λαέρτης Βασιλείου είπε «δείξαμε ανωτερότητα ο αλβανικό λαός και δώσαμε και μια απάντηση και στην ακραία Κύπρια Ευρωβουλευτή η οποία έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό μας λέγοντας ότι δεν μπορούμε να μπούμε στην Ευρώπη με αίμα. Σήμερα λοιπόν δεν χύθηκε καθόλου αίμα». Αυτές τις δηλώσει έκανε ο κ. Βασιλείου, δεν ξέρω πώς τις ακούτε, για μένα είναι... Όπω καταλαβαίνετε, απαράδεκτε, ανιστόρητε. Ε, θα μιλήσουμε και με τη Γιώτα τη Χουλιάρα λίγο πιο μετά. Α, όχι για αυτέ τι δηλώσει. Ε, Ούτε ή άλλως με τη Γιώτα μίλησα. Θα ακούσετε μαγνητοσκοπημένη τη συζήτησή μα. Ήταν αδύνατον σήμερα να βγει live. Οπότε, χτε το βράδυ, κάναμε την συνέντευξη. Δεν έχουμε κάποια καινούρια δεδομένα. Ίσως θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε τι δηλώσει αυτέ του ηθοποιού. Αλλά, εν περιπτώσει, ένα ηθοποιό είναι. Με τη Γιώτα, μείναμε στο κομμάτι ε, του πώς ε, ο Εντιράμα διαχειρίζεται όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με τη δολοφονία Κατσίφα. Ε, οπότε, νομίζω ότι αυτό θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από το να ασχοληθούμε τώρα με το τι δήλωσε ένας ε, ηθοποιός στην αλβανική τηλεόραση. Όπως και να έχει, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια και με ενδιαφέρουσε συνεντεύξεις στη συνέχεια. Αρμενίζεις Και σε Η γλυκιά Σαβέρια Μαριολά Το συγκεκριμένο τραγούδι Το οποίο το αφιερώνουμε στον κύριο Αυτόν τον ηθοποιό <σες> Σε ποια θάλασσα Αρμενίζεις ε, Λαέρτη Βασιλείου Ω, Μη με τυρανά Σκέπες μου Έχω φταίξει Και πονά να ανοίξω τις πληγές μου... Τις δικές σου να ξεχνάς... Βράδυ, βράδυ, σε θυμάμαι... Νύχτα, νύχτα, σε αγαπώ... Με τις σκέψεις σου κοιμάμε, Με τις σκέψεις σου ξυπνώ... Σ' άλλη δεν κάνω... Σ' άλλα χέρια δεν μπορώ κι όσο νιώθω πώς εχανώ θα για νερό Εχει μα μου κρεβατι και αλμυρα δρικο Ο σιεβος αγαπη μου γυριζει σε κακο Αερακι φυσηξε με κανε με Να νεμίζω να ξεπνώ Βράδυ, βράδυ σε θυμάμαι Νύχτα, νύχτα σ' αγαπώ Με τη σκέψη σου κοιμάμαι Με τη σκέψη σου ξυπνώ Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω σε νιώθω πως σε χάνω Δάκρυ για νερό Βράδυ, βράδυ σε θυμάμαι Νύχτα, νύχτα σ' αγαπώ Με τη σκέψη σου κοιμάμαι Με τη σκέψη σου ψυπνώ Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω Σα άλλα χέρια δεν μπορώ εχανώ, για νερό Σας φούρκισαν μου φαίνεται, θυμώσατε Κι εγώ θυμόσα που διάβασα αυτές τις γλώσσες Δεν θα δώσω όμω άλλη συνέχεια στο τι λέει τώρα ένας ηθοποιός Ο οποίος συμμετείχε πριν πάρα πολλά χρόνια σε ένα ελληνικό σύριαλ Ε και Δεν ξέρω αν έχει κάνει και κάτι άλλο, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα ή τι κάνει στη χώρα του στην Αλβανία. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία. είσαστε στον Αλμπέντο 14 και ακούτε την εκπομπή του καιρού του Διάβα. Ε, είμαι η Νάντη Παπαμίτσου και σιγά-σιγά να πάμε και στα θέματά μας και να ακούσουμε τους υπέροχους ε, κατεμέο που φιλοξενούμε απόψε ε, πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη και λέω να ακούσουμε γιατί και αυτή η συνέντευξη ε, μαγνητοσκοπήθηκε εχτές το βράδυ γιατί? γιατί ο φίλος μας έφευγε φαντάρος σήμερα και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα live ε, είναι ο χύριος Θεοφάνης Ματσόπουλος ε, ασχολείται με ντοκιμαντέρ είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ που κυρίως έχουν, έχει, ε, τα θέματα του είναι ε, θέματα αστρονομίας και αστροφυσικής, ασχολείται με το σύμπαν, παίρνει εικόνες από τηλοσκόπια και τα κάνει ντοκιμαντέρ. Το τελευταίο του ντοκιμαντέρ για τον κόκκινο πλανήτη, τον Άρη, βραβεύτηκε σε ένα διεθνές φεστιβάλ, πήρε την πρώτη θέση. Μιλάμε λοιπόν μαζί του για αυτή του την επιτυχία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό νέα παιδιά να βραβεύονται και να μας κάνουν γνωστού στο εξωτερικό. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά τι μας είπε. Στον μεγαλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό απανταχού των Ελλήνων. Τα έχουμε πει αυτά, η Μινάντη Παπαμίτσου, είναι η εκπομπή του καιρού το Διάβα και απόψε έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί είναι πολύ νέος, είναι φιλόδοξος, είναι δουλευταράς, είναι εργασιομανής, είναι ταξιδιάρης, ασχολείται με το σύμπαν και τα άστρα, νομίζω ότι έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να τον αγαπάμε και να τον εκτιμάμε. Και τη άλλη βραβεύτηκε πολύ πρόσφατα για ένα ντοκιμα... ντοκιμαντέρ του, θα μας τα πει και ο ίδιος, είναι ο Θεοφάνης Ματσόπουλος, είναι κοντά μας απόψε, είναι ένας άνθρωπος που... Ψάχνοντας στο διαδίκτυο να βρω μία χαρακτηριστική αφίσα για να αντιπροσωπεύσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο την εκπομπή μου, έπεσα πάνω σε μια φωτογραφία του. Αναζήτησα λοιπόν, τον βρήκα, έψαξα το κινητό του μέσω διαδικτύου, μιλήσαμε και με πολύ χαρά δέχτηκε να χρησιμοποιήσω την δική του φωτογραφία για αφίσα της εκπομπή. Και τον ευχαριστώ πολύ αυτό. Τον έχω ευχαριστήσει πολλέ φορέ. Άλλη μια φορά τον ευχαριστώ δημόσια. Τον έχουμε όμω κοντά μα, όχι γι' αυτό: γιατί συνεργαστήκαμε, έστω και έτσι, μέσω μια σαφίσα, αλλά γιατί ε, βραβεύτηκε σε ένα διεθνέ φεστιβάλ, ε, το ντοκιμαντέρ του. Το οποίο έχει σχέση με τον Άρη, τον κόκκινο πλανήτη. Θα μα τα πει ο ίδιο. Θεοφάνη, μπορώ να σου μιλάω στον Ενικό. Καλησπέρα από Κρήτη. Φυσικά καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. <συκλή> Ναι, όπως είπατε, πρόσφατα βραβεύτηκε το δοκιμαντέρ μου VR, που, ο Άρης, ο κόκκινος πλανήτης, που παρουσιάζει με τη χρήση της τελευταία τεχνολογίας Virtual Reality, την εξερεύνηση του πλανήτη, mm -hmm. τα χαρακτηριστικά του, τη γεωλογία του και, την, και τις αστυνομικές πληροφορίε. Το βραβείο που έλαβα ήταν Best Visual Effects Award, που είναι για την παρουσίαση του πλανήτη, δηλαδή γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια γραφικά που είναι βασισμένα σε πραγματικές εικόνες ε, ώστε να φαίνονται όσο πιο ρεαλιστικά γίνονται mm. και προφανώς γι' αυτό τους άρεσε και μου δώσαν το βραβείο. Το φεστιβάλ είναι το International Visual Reality Innovation Conference που είναι, ήταν και συνέδριο και φεστιβάλ για την <χω> Virtual reality ε, mm. Έγινε στο τζίνκαο τη Κίνα. Μάλιστα. Δεν Ταξιδέψατε μπορείς, μέχρι, το... εκεί. μέχρι εκεί, Ταξίδεψε ή... μέχρι εκεί. Όχι, δεν μπόρεσα να ταξιδέψω. Απλά έδωσα... Το ντοκιμαντέρ ταξίδεψε. Συγγνώμη. Το ντοκιμαντέρ, λέω, Ταξίδεψε για εκεί, όχι το εσύ. Το ντοκιμαντέρ, ναι, ναι. Ωρα. Εγώ δε... είναι Παρά ήταν μακριά για να πάω. Mm -hmm. Και... Και κοιτάξτε, αυτό το ντοκιμαντέρ είχε κυκλοφορήσει μερικού μήνε πιο πριν. Mm -hmm. ε... Στο διαδίκτυο έχει περισσότερο από 100.000 προβολέ. Διανέμεται για όλε συσκευές VR από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο και τώρα πήγε και στο φεστιβάλ οπότε είναι έτσι ολοκληρωμένη η επιτυχία Ωραία. του. Το υλικό που χρησιμοποίησες Θεοφάνη είναι υλικό δικό σου μέσα από τηλεσκόπια από φωτογραφίες παρμένες από κάπου ποιο ήταν το υλικό το πρωτογενές υλικό που ε, χρησιμοποίησε για να ολοκληρωθεί μετά να επεξεργαστεί και να γίνει, ε, να πάρει την τελική του μορφή. Ναι κοιτάξτε Λοιπόν, το, το υλικό, είναι, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι φτιαγμένο στον υπολογιστή. Mm -hmm. Γιατί το, η προβολή του virtual reality γίνεται, όπως ξέρετε, με ειδικά γυαλιά. Mm -hmm. ε, χρειάζονται ιδικές εικόνες για να αποβληθούν με ψηλής ανάλυσης βίντεο, που δεν υπάρχουν στο, στο ίντερνετ ή δεν είναι εύκολο φυσικά να έχουμε πλάνα από τον Άρη σε τέτοια μορφή. Mm -hmm. Γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί σε υπολογιστή και είναι φτιαγμένα από αληθινά δεδομένα. Δηλαδή, φανταστείτε, σε κάποιε σκηνέ του ντοκιμαντέρ, υπάρχει, υπάρχουν κάποιε υπάρχουν πτήσεις πάνω από, το, από τα φαράκια του Άρη και τα ηφαίστια και κάποιου κρατήρε. Αυτά έχουν δημιουργηθεί από τοπογραφικά δεδομένα, ώστε να φαίνονται ακριβώ όπω θα ήταν στην πραγματικότητα, όσο το δυνατόν καλύτερα δηλαδή. Mm -hmm, mm -hmm. Επίση, έχουν χρησιμοποιηθεί και κάποιε ε, αστρο... από τηλεσκόπιο φωτογραφίε που παρουσιάζουν τον Άρη, πως τον βλέπαμε εμείς από τη Γη. Μάλιστα. Αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι της ταινίας είναι... Ε, έχει δημιουργηθήσει υπολογιστή. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Ε, αυτό λοιπόν το ντοκιμαντέρ μπορεί ο καθένα από εμά να το παρακολουθήσει κάπου, είναι διαθέσιμο άμεσα στο διαδίκτυο ή χρειάζεται ναι. κάποιος κωδικός ξέρω, για να μπούμε σε κάποιο ο. site. Λοιπόν είναι, είναι άμεσα διαθέσιμο για όποιον ενδιαφέρεται και στο YouTube και σε κάποια άλλα site όπως το VR που είναι ειδικά για παρουσίαση VR. Mm -hmm. και, επίσης υπάρχει και στο site του Ευρωπαϊκού Νότου του ISO ε, ώστε να μπορεί να το κατεβάσει κάποιος για να το προβάλλει σε μια συσκευή VR που μπορεί να έχει σπίτι του στο κινητό του. Mm -hmm. ε, Πολύ ωραία. Θα, θα πρέπει, ο τίτλος ο αγγλικός είναι Mars VR The Red Planet. Πολύ ωραία Ότι μπορεί να το βρει κάποιο εύκολα στο YouTube Τέλεια, ωραία για να... ε. Συγχαρητήρια Εύχομαι και σε άλλα πολύ. πολλά βραβεία Ούτως ή άλλως Σας ευχαριστώ πολύ, ε, ε, α... αυτό είναι το τρίτο μου Αλλά ε, το, το πρώτο για VR Οπότε είναι σημαντικό Σα ευχαριστώ πολύ γιατί εύχομαι, ευχαριστώ. Ε, εύχομαι λοιπόν να τα εκατοστήσεις Γιατί όχι και να τα χιλιάσεις Αλλά εν πάση <χε> πτώση, επειδή πρέπει σκαλί σκαλί να πηγαίνουμε Τους στόχους μας Εγώ λέω και στα 100 ε, να σε ρωτήσω ναι. κάτι άλλο, να αφήσουμε ναι. λίγο αυτό το, αυτή σου τη βράβευση η οποία είναι και πολύ σημαντική και σε ευχαριστούμε όλοι για αυτή και να πάμε λίγο σε σένα, πώς ξεκίνησες καταρχήν να πούμε στον κόσμο με τι ακριβώς ασχολείσαι γιατί ακούει τώρα πλανήτες, άστρα, ε, virtual reality, computer, υπολογιστές και μπορεί ο κόσμος να μην έχει καταλάβει ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενό σου ναι. θες Καθώς. να μας πεις λίγο Ναι, κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με παραγωγές documentaire για πλανητάρια. Τέλεια. Αυτό είναι η, η ειδικότητά μου. Ε, έχω κάποιες συνεργασίε με το Ευρωπαϊκό Νατοαστηριοσκοπείο, δηλαδή δουλεύω στη Γερμανία για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά και μόνο μου φτιάχνουν ταινίε που είναι ειδικέ για πλανητάρια και προβάλλονται σε όλο τον κόσμο. Κάποιε από αυτέ τι είχαμε κάνει και πρεμιέρα στο δρυμα πριν από κάποια χρόνια. Ε, Ασχολούμαι επίση με την φωτογραφία και την αστροφωτογραφία, φωτογραφίζοντα από τηλεσκόπια, από το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, από τα μεγάλα τηλεσκόπια, δηλαδή τα ελληνικά, mm -hmm. και από δικά μου μέσα τους πλανήτες και αστρονομικά αντικείμενα βαθέω ουρανού, καθώ και νυχτερινά τοπία. Πολύ ωραία. Η αγάπη σου για το σύμπαν και τα άστρα, θα μου πει από πού ξεκίνησε. Η αγάπη μου για το σύμπαν ήταν λόγω του πατέρα μου, επειδή ο πατέρα μου είναι αστρονόμο. Ε, έτσι από μικρός πήγαινα και εγώ μαζί του ε, κάποιες φορές που έκανε παρατηρήσεις ή που δούλευε και έτσι έμαθα και εγώ που σιγά σιγά και μου αρέσανε αυτά τα πράγματα και ποιος, προ, προς το τέλος όμως του σχολείου ε, ε, ανακάλυψε ότι μου αρέσει Πραγματικά, ναι. ναι. Να, να, να ασχοληθεί και επαγγελματικά με κάποιον τρόπο προφανώς, εντάξει. Ναι, και μετά ασχολήθηκα επαγγελματικά, γιατί ασχολήθηκα επίσης με αυτά που σας είπα πριν, ασχολούμαι και με, τη, με το 3D animation, δηλαδή δημιουργία γραφικών και προσομοίωσης, mm -hmm, mm -hmm. ώστε να, φανταστείτε, ας πούμε, προσομοιάζουμε κάποια ανέφελ, το σύμπαν, στον υπολογιστή, ώστε να μπορεί να φαίνεται ρεαλιστικό. Κατάλαβα, κατάλαβα Ωραία. Οπότε ε, έτσι ήταν η σύνδεση, ναι. Έτσι ξεκίνησε. Ωραία. Και Και πό έτσι, πόσα χρόνια ναι, ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο, Θεοφάνη. Με συγχωρείτε. Πόσα ναι, χρόνια ναι. ασχολείσαι με, με αυτό το αντικείμενο, Α, Πόσα χρόνια είσαι τώρα. Τα, τελε, τα τελευταία δέκα χρόνια θα έλεγα. Ωραία. Μέσα σε δέκα χρόνια λοιπόν έχουμε τρία βραβεία. Ναι. Ε, φαντάζομαι ότι τα, την επόμενη δεκαετία τα τρία θα γίνουν έξι Ωραία γιατί... <laughs> Λοιπόν, ε, πραγματικά εύχομαι πέρα από έτσι, κάθε διάθεση για χιούμορ που έχουμε πάντα σε αυτή την εκπομπή ε, Θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να, ευχαρι... να, να σε ευχαριστήσω καταρχήν για αυτή σου τη βράβευση Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιους και τεχνολογίας και τεχνολογίας καινούργιας, καινούργιας τεχνολογίας να ε, έχουμε ε, νέα ε, παλικά. παλικάρια, νέα παιδιά, κορίτσια και αγόρια που βραβεύονται. Και, και ακούγεται και το όνομα της Ελλάδας έξω, σε τέτοιους τομείς που είναι εξειδικευμένοι πολλοί τομεί. Ε, ε, ε, ναι, έχετε δίκαιες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ναι. Σε ευχαριστούμε ε, λοιπόν πολύ, πολύ την για, την... για αυτή τη διεθνή σου βράβευση. Εύχομαι πραγματικά να ακολουθήσουν και άλλε. Ε, και εύχομαι πάντα να είσαι έτσι δημιουργικός, εργατικός... Ε, να έχεις πάντα φαντασία γιατί να, να, να υπάρχουν εμπνεύσει για να φαντάζεσαι έτσι ώστε να μας δίνεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα μέσα από την εικόνα σου και τα ντοκιμαντέρ σου Α, Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ να είστε, καλά. να είστε καλά Σε ευχαριστώ και εγώ, καλό σου βράδυ Γεια σας, γεια του Γεια χαρά γεια. Ήταν ο Θεόφανης Ματσόπουλος, Φυλάκι, δημιουργός ντοκιμαντέρ για πλανετάρια. Ο σου. Πρόσφατα βραβευμένος σε διεθνές φαστιβάλ για τον ντοκιμαντέρ του. Αυτή μου φέρε το άρωμα σου. πιο κοντά κι όλο σε κάνω κι όλα την αρχή ξανά όλο σε κάνω κι όλα την αρχή ξανά τι λάθος κάνω κι όταν φτάνω είναι αργά Ξένα ξενίτια η ζωή χωρίς εσένα μα απ' την καρδιά ψέμα πιο κοντά κι όλο σε χάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά όλο σε χάνω κι όλο απ' την ξανά τι λάθος κάνω κι όταν φτάνω είναι αργά Όσο σημαντικό είναι πράγματι έτσι να ακούς νέα παιδιά να προκόβουν και να βραβεύονται σε τομείς τόσο, όπως είπα και νωρίτερα μαζί του, που το συζητούσαμε, τόσο εξειδικευμένους και προηγμένους τεχνολογικά. Πραγματικά ε, χαίρομαι να τα ακούω και, να, και εννοείται να τα προβάλλω, γιατί δυστυχώς η ελληνική τηλεόραση δεν φροντίζει γι' αυτό... Ε, δεν ξέρω σε ποια κανάλια, γιατί πολύ σπάνια βλέπω τηλεόραση, είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμά και προσπαθώ να μην βλέπω και να ενημερώνομαι όσο μπορώ από το διαδίκτυο. Ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσο προβλήθηκε η νίκη τη κοπελιάς από την Κατερίνα, αν δεν κάνω λάθο, ε, στο, στο Καράτε. Παγκόσμια πρωταθλήτρια, ε, στα 68 κιλά και άνω, στο Καράτε. Ε, Πώ λέγεται, Χατζή Λίου. Χατζί... Κάπου... θυμήστε μου τώρα το επιθετότη, θυμήστε μου το επιθετότη, δεν το θυμάμαι. Ε, παγκόσμια Πρωταθλήτρια, παρακαλώ. Επίση, ε, παγκόσμιο Πρωταθλητή, ο Στέφανο Τζιπά, ένα παλικάρι που μπήκε στη ζωή μα ε, εντελώ ξαφνικά, αν και όσοι ασχολούνται με το άθλημα του Τένση, τον γνωρίζαμε, γιατί από πετσιρήκη τα πήγαινε πολύ καλά. Ε, παγκόσμιο ε, Πρωταθλητή, ε, στι ηλικίε κάτω των 20. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διακρίσεις, σε αθλήματα που ποτέ η Ελλάδα δεν είχε παράδοση αν θέλετε και όμως βλέπουμε ότι ε, σιγά σιγά αυτά τα παιδιά ξεχωρίζουν και ανεβάζουν στο ψηλότερο βάρθρο ε, την Ελλάδα μας ε, και στην πρώτη θέση την ελληνική σημαία. Για αυτή τη σημαία που πολλής λόγος γίνεται ύστερα από την πρόταση για συμφωνία μεταξύ κράτους και εκκλησίας για το διαχωρισμό τους. Ο ιερόνυμος πήρε εγγυήσεις ότι η ελληνική σημαία δεν θα αλλάξει παρόλα αυτά σε παρέλαση που έγινε στη δράμα έξω από κάποια εκκλησία, δεν θυμάμαι ακριβώς πια, οι σημαίε που ήταν κρεμασμένες, ξέρετε τα σημεία που είναι από το ένα μπαλκόνι στο άλλο, από το ένα καμπαναριό στο άλλο, ήτανε γαλανόλευκα χωρίς παρακαλώ να υπάρχει ο Σταυρός. Επίσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του Ιερόνυμου να μοιράζει συσίτιο σε, σε, σε, σε μετανάστες. Ε, με το ράσο του και το καλμάφκι του χωρίς να υπάρχει το σύμβολο του Σταυρού Απάνω. Βέβαια αυτό να σας πω εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί το αν έχει ή δεν έχει το ράσο του ιερώνιμου Σταυρού Απάνω, ουδε μία ε, εντύπωση μου κάνει, ουδε, διάφορο μου μένει. Το θέμα είναι όμως ότι σιγά-σιγά και με έτσι, α, το γνωστό τρόπο των μέσων μαζικής ενημέρωσης αρχίζει να συζητιέται, ε, να αφαιρεθεί ο, το σύμβολο του Σταυρού από την ελληνική σημαία. Και επειδή και άλλες σημαίες στην Ευρώπη έχουν το σύμβολο αυτό, ε, υπάρχει θέμα και εκεί Απλά τα κράτη αυτά, επειδή είναι και πιο σύγχρονα κράτη και δεν έχουν έτσι, θέμα για το. Α, δεν είναι η σημαία συνυφασμένη με την ιστορία του, αν θέλετε, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει ιστορία, δεν έχουν και κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από τη διαβάζω. Το θέμα όμως είναι εδώ, στην Ελλάδα. Τι πρόκειται να συμβεί και τι πρόκειται να γίνει. Και θα με ενδιαφέρε να μου πείτε τη γνώμη σα εδώ όσοι είστε στο chat αν ε, θα σας ενοχλούσε ή όχι το να αφαιρεθεί ο Σταυρός αυτό το σύμβολο που κατά κάποιους είναι ε, θρησκευτικό, κατά χριστιανικό, κατά κάποιους άλλου είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο ε, αν θα σας ενοχλήσει να αφαιρεθεί από τη σημαία μας. Περιμένω γνώμης και απόψεις. Και για να επανέλθουμε και στο θέμα της Αλβανίας, τώρα πριν λίγο έτσι που χάζεβα στο facebook διάβασα κάποιος φίλος μου ε, ανήρτησε το στάτους ενός Αλβανού δημοσιογράφου μεταφρασμένος στα ελληνικά. Δεν ξέρω κατά πόσο η μετάφρασή του είναι αληθινή ή σωστή. Παρ' όλα αυτά μου κέντρισε τον ενδιαφέρον και έμεινα λίγο να το διαβάσω. Ε, έγραφε λοιπόν ο συνάδελφος αυτός δημοσιογράφος από την Αλβανία ότι όλη αυτή η ιστορία του, της κηδείας, της δολοφονίας του Κωνσταντίνου Κατσίφα έδειξε το πόσο η Ελλάδα είναι, α, αγαπάει τα παιδιά της, αγαπάει τις μειονότητές της αγαπάει το σύμβολό της που είναι η ελληνική σημαία το πόσο μεγάλη σημασία δίνει στις εθνικές εορτές και επαιτίους, ε, κατηγόρησε στεναρά και με πάθος τις αλβανικές αρχές για το πώς έγινε όλο αυτό το σκηνικό της δολοφονίας και της εκτέλεσης όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε. Πολύ ενδιαφέρουσα για έναν αλβανό τοποθέτηση συνάδελφο. Αλλά επειδή σας λέω είναι μεταφρασμένο από κάποιον φίλο και δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η μετάφραση ισχύει, θα ψάξω να βρω την ανάρτησή του, να τη, δούμε, να τη δω πραγματικά ότι όντω ισχύει και να την αναλύσουμε γιατί όχι. Yeah. Αν όχι απόψε, σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Σε λίγο, λοιπόν, θα ακούσουμε και τη συζήτηση που είχαμε με, δεν το λέω συνέντευξη, το λέω συζήτηση, που είχαμε με την Γιώτα Χουλιάρα, την συνάδελφο-δημοσιογράφο, για το... Για τη στάση του εντηρά μα, όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με την εκτέλεση του Κατσίφα. Ε, προς το παρόν, ανασούλες, έτσι μουσικέ. Ε, απόψε η εκπομπή είναι χαλαρή, γιατί την επόμενη Δευτέρα έρχονται, έρχεται συγκλονιστική εκπομπή και πρέπει να πάρουμε δυνάμει, να διαβάσουμε, να μελετήσουμε για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, κυρίε και κύριοι φίλοι του Αλμπέντο 14. Το μηδέν θα κάνω Εκεί μέσα τα γορεύω, και ας μην ξέρω που πηγαίνω, Κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Τη ζωή μου μη δενίζω, πάει να πει πως ξανα αρχίζω. Τη ζωή μου μη δενίζω, πίσω δεν ξα για να το πάντα καϊ το παρελθόν μου όλη μου η περιουσία στην καρδιά και στο μυαλό μου τη ζωή μου μη δενίζω παίνα πήπωσκ σαν αρκείζω τη ζωή μου μη Ναι, μόρφα, και επειδή το χρωστάω στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και, δεν... και έπρεπε να έχω έτσι θυμηθεί το επιθετό τη. Χατζηλιάδου λέγεται, Ελένη Χατζηλιάδου, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, στο καράτε, παρακαλώ, ε, στη Μαδρίτη, πριν δύο μέρες, ε, στη κατηγορία 68 κιλά και άνω. Συγχαρητήρια μου λέτε και για τον Πρε... Πετρούνια, εννοείται. Παιδιά, ε, μιλάμε τώρα για μια... Αξία μοναδική, για μια αξία ανεπανάληπτη. Ένας αθλητής ε, σύμβολο πια, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για τον παγκόσμιο αθλητισμό ο βασιλιάς των Κρίκων. Λοιπόν, ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, όπως αλλιώς τον έχουν χαρακτηρίσει. Ε, αγαπημένος και αυτός και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά είναι οι μοναδικοί πια που μπορούν να μας χαρίζουν χαρές. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά... Ε, να ακούσουμε την συνομιλία που είχαμε την α, α, γιώτα τη Χουλιάρα, τη συνάδελφο, για το, το έδιραμα, για το πώς η Αλβανία ε, προωθεί ε, το σχέδιό της και πώς βρήκε αφορμή μέσα από την εκτέλεση του α, Κωνσταντίνου Κατσίφα να προωθήσει Ό,τι θέλει να προωθήσει εμπασπαιπτώσει και να κερδίσει ό,τι θέλει να κερδίσει τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Ευρώπη. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι, λέει, ε, τι μας λέει η Γιώτα η Χουλιάρα, η συνάδελφος που ασχολείται πάρα πολύ με τα γεωπολιτικά θέματα. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Αλμπέντο, επιστρέφουμε στο πρώτο διαδικτυακό ραδιόφωνο απανταχού των Ελλήνων και όπως σας είχα προαναγγείλει κοντά μα είναι η η Γιώτα χουλιάρα, αυθεντία στα γεωπολιτικά τεκτενόμενα και αφού πέρασαν κάποιες μέρες και ίσως μπορούμε να δούμε λίγο πιο ψύχρεμα τα πράγματα που αφορούσαν στο θάνατο εκτέλεση του Κωνσταντίνου Κατσίφα και στο ό,τι έχει προκύψει με αυτή είτε από πλευράς δηλώσεων του Πρωθυπουργού της Αλβανίας είτε από την πλευρά της Ελλάδας και την αντιμετώπιση που είχε ως προς αυτό το θέμα ε, νομίζω ότι είναι κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε με τη Γιώτα και να τα σχολιάσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά Είναι κοντά μας, καλησπέρα Γιώτα από Κρήτη Καλησπέρα Νάντι καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε Όντως, περάσαν οι μέρες ε, Βέβαια εμείς τουλάχιστον προσπαθούσαμε να είμαστε ψυχραιμοι εξ ε, Από την αρχή που έγινε που συνέβη το τραγικό γεγονός Όταν λες εμείς, Α, ποιοι και... εννοεί όταν λες εμείς. οι, ε... Ελληνές, οι... Ε, ε, ε, ε, μη, μιλάω γενικά για εμάς τους Έλληνε, Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν είδα έκτροπα Δεν είδα έκτροπα στην κηδεία Ούτε είδα του, Ούτε είδα ακραία στοιχεία mm -hmm, mm -hmm. Ωραία, μήπως ήταν ε, τα ακραία στοιχεία α, Τα α, κρατήσανε στα σύνορα για να μην περάσουν Οπότε είχε καθαρίσει το πράγμα Και όλα πήγαν ε, καλά Ακούω Ακούστηκαν, ακούστηκαν πάρα πολλά και υπόθηκαν πάρα πολλά και δεν ξέρω γιατί εξ αρχής προσπάθησε να δημιουργηθεί μια κατάσταση περί ψυχραιμίας. Είδαμε δηλαδή ότι και η ελληνική πλευρά εξέδωσε μια ανακοίνωση για μια παράδεκτη ανακοίνωση όπου ζητούσε τέλος πάντων να επικρατήσει η ψυχραιμία και η ηρεμία Λες και ε, ε, εξ αρχής το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη Θεωρούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτοσυγκράτηση, γιατί έγινε μια έκκληση για αυτοσυγκράτηση mm -hmm. ε, πριν από την Κηδία, μια μέρα πριν από την κηδεία. Ε, στη συνέχεια είχαμε την δήλωση από την αλβανική πλευρά, ε, την ανακοίνωση του αλβανικού υπέξω που 52 Έλληνε θεωρήθηκαν πέρυσι να νογκράτα ε, και ταυτόχρονα έρχεται και το μήνυμα το μήνυμα του Eddie Rama ε, στο, σε, στο λογαριασμό του στο facebook, που, που απάντησε σε, σε έναν ανώνυμο χρήστη του facebook, που δεν ξέρουμε αν όντω έτυχε ή πέτυχε το συγκεκριμένο μήνυμα αλλά να τα πάρουμε λίγο τη, με τη σειρά τα θέματα, έτσι, να για να πάρουμε. μην ε, τα παίρνουμε. πολύ σωστά, πολύ σωστά να τα πάρουμε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ε, Θέλω να μου πεις να, προσωπικά ναι, δεν ας. ξέρω τώρα αν αυτή είναι προσωπική αν θεωρηθεί ότι είναι προσωπική ερώτηση ή αν εσύ θα μας μεταφέρεις το μήνυμα που παίρνεις ε, από τους Έλληνες, από τους ανθρώπους που σε περιστοιχίζουν, που σε διαβάζουν κτλ. Όπω Όπως θες απαντάς. Δηλαδή ή προσωπικά ή ως δημοσιογράφο. Δηλαδή. Δηλαδή. Θεωρείς λοιπόν ότι... Θα και τα δύο. Ωραία. Θα πέρω και τα δύο που μπορώ. Ωραία. Λοιπόν, ε, Κωνσταντίνος Κατσίφας, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ε, ήρωα. Υρωποιήθηκε η πράξη του αυτή. Εκ των είναι... πραγματων ειρο... έτσι όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα ναι ειροποιήθηκε η πράξη του. Ειροποιήθηκε από τους Έλληνε ή θεωρείται μια ηρωική πράξη, γιατί θα σου πω πρόσεξε γιατί... να δεις τώρα. Θα σου... Θα σου, πω, θα σου πω γιατί ειδοποιήθηκε. Ε, τα φω κανεί δεν είναι υπέρ του να πάρει τα όπλα και να βγει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση με το όπλο. Ε, και σίγουρα δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση ένα Έλληνα που ζει στα χωριά ε, τη Βορείου Υπήρου που ανήκουν πλέον στην Αλβανία να πάρει το όπλο και να αντιμετωπίζει την κατάσταση με το όπλο. Όμω έτσι όπω εξελίχθηκαν οι καταστάσει ε, ο Κωνσταντίνο Κατσίφα ειδοποιήθηκε διότι δεν δεν εξετάσαμε για τι λόγο πήρε το όπλο ποιες προκλήσεις δεν εξετάσανε και δεν, δεν μάθανε και δεν θα μάθουμε όπως φαίνεται, ποιες προκλήσεις υπήρχανε, τι συνέβαινε τι γινότανε, γιατί αυτός ο άνθρωπος ε, αναγκάστηκε να έχει όπλο ε, γιατί αναγκάστηκε να βγει εκείνη την ημέρα και να τη δράσει έτσι ε, και φυσικά η αλβανική πλευρά η, η, σημεία, η αλβανική η αλβανική κυβέρνηση δεν βοήθησε καθόλου την ελληνική πλευρά να καταλάβει κάτω από ποιες συνθήκες ε, έγινε η δολοφονία; του ή ε, αν δεν έγινε δολοφονία, αν δεν τον σκοτώσανε ψυχρό πώς τελικά σκοτώθηκε εκείνη την ημέρα mm. ε, Να και... σε ρωτήσω, το γεγονός ότι κατεβαίνουν 200 άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων του καλύτερου σώματος και του πιο δυνατού σώματος ειδικών δυνάμεων της Αλβανίας να σκοτώσουν, να, σκοτώσουν, να συλλάβουν καταρχήν φαντάζομαι έναν άνθρωπο πώς σου φαίνεται... Mm -hmm. Ε, θέλω να πω ότι δεν, να, δεν μπορεί να, να, να, να ενεργήσανε τόσο σύντομα βλέποντας ας πούμε, έναν άνθρωπο να προσπαθεί να σηκώσει την ελληνική σημαία που δεν ξέρω τελικά αν ήταν και αυτός ο λόγος. Γιατί εκείνη την ημέρα γιορταζότανε, ε, είχαμε την εθνική μας εορτή και εγώ που είδα φωτογραφίες από το χωριό εκεί και από το ήρω που γινόταν η εκδήλωση, όπου ήταν και ο λιγερός που, που είχε αναρτήσει τη συνέντευξή του και νομίζω και η Μυρσίνη Ζορμπά κάποιος ήταν από εμά από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν ξέρω ποιος ήταν Ακριβώς, α, α, Λοιπόν, α, α, λοιπόν α, α, οι σημαίες ήταν γύρω-γύρω υψωμένες γύρω Προφανώς λοιπόν κατεβαίνουνε 200 άνθρωποι εκείνη την ημέρα την συγκεκριμένη να συλλάβουν γιατί έτσι έπρεπε να γίνει Κανονικά έτσι έπρεπε να γίνει. Ναι, καλονικά έτσι έπρεπε να γίνει. Τι... Αν υπήρχε κάτι μεμπτό ή ακριβώ επειδή έβγαλε όπλο ο Κωνσταντίνος Κατσίφα, έπρεπε να συλληφθεί. Ε, δεν σκοτώνει σε έναν άνθρωπο απλά που βγάζει όπλο. Ε, αυτό όντω το ερώτημά σου είναι που γεννά και τα ερωτηματικά σε όλου εμά. Πώ αρχικά βρέθηκαν οι ειδικέ δυνάμει των Αλβανών να κυνηγάνε έναν άνθρωπο ε, σε μια χώρα που τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία δεν τολμά να εισέλθει σε περιοχές που αποτελούν προπύργια εμπόρων ναρκωτικών. Και βλέπεις ότι σε αυτή τη χώρα, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στείνεται ολόκληρη επιχείρηση για ένα και μόνο άτομο. Και μάλιστα επιχείρηση από την ειδική ομάδα, όχι από απλούς αστυνομικούς. Το επόμενο ερώτημα είναι ποιο έχει πάρει την πολιτική εθνήνη. Δηλαδή λογικά από κάπου ήρθε η πολιτική ευθύνη, κάποια εντολή. Ε, δεν ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε μόνη της η ομάδα. Mm -hmm. Φαντάζομαι από κάπου δόθηκε κάποια εντολή. Ποιο έδωσε τη συγκεκριμένη εντολή, από ποιο πολιτικό γραφείο ε, ήρθε η συγκεκριμένη εντολή, ήρθε από το πολιτικό γραφείο ε, του Υπουργείου Εσωτερικών τη Αλβανία, ήρθε από το από πιο ψηλά, από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Από πού δόθηκε. Και τι εντολή δόθηκε, σκοτώστε τον, συλλάβετε τον, είναι και αυτό ένα θέμα, εντάξει. Δηλαδή Ακριβώς. τι εντολή δόθηκε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ακριβώ, ακριβώ. Ποια εντολή δόθηκε, τι ήταν η εντολή. δηλαδή πιά. Και φέρτε τον και σε φυλακέ, φυλακές, τον, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο, ένα, ένας άνθρωπος και γύρω η, η εκπαιδευμένη ομάδα. Φαντάζομαι ότι όταν έχει φύγει και έξω από το χωριό ότι είναι πολύ πιο εύκολο μια εκπαιδευμένη ομάδα να αποκλείσει έναν άνθρωπο. Mm -hmm, mm -hmm. Δηλαδή ε, ε, εδώ τα ερωτηματικά είναι πολλά και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και ποτέ να απαντηθούν. Ε, δεν ξέρω αν θα έχουμε και ποτέ. Επίσης να πω ότι επειδή πήγε κλιμάκιο τη ελληνικής αστυνομίας ε, πριν γίνει κηδία, είχε φύγει από εδώ για να μάθει να πάρει πληροφορίε, από την αλβανική πλευρά, τουλάχιστον από τις πληροφορίε που έχουμε ε, είπανε ότι δεν έγινε το όλο σκηνικό για την σημαία. Βέβαια υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες Ελλήνων που ζουν στην Αλβανία τις οποίες είδαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα κανάλια, ε, τα ελληνικά κανάλια όπου λένε ότι όλο αυτό ήταν ένας εκφοβισμός και ότι η δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα εντάσχεται στο πλαίσιο εκφοβισμού της μειονότητας, της αναγνωρισμένης ελληνικής μειονότητας που ζει στα χωριά τη βοήρτου που πλέον ανήκουν στην Αλβανία. Ότι ε, υπάρχει γίνονται γενικά προκλήσει από διάφορε ομάδε Αλβανών εθνικιστών και όλα αυτού που ανήκουν στην ομάδα τη μεγάλη Αλβανία που και θέτουν θέμα τη Αλλά βλέπουμε ότι όλα αυτά τα υποκάλική και η κυβέρνηση Ράμα. Γιατί πριν μερικού μήνε, όλοι γίνανε μάρτιρε, ε, ε, όπου κρεμίστηκαν ακίνητα που ανήκουν αποκλειστικά σε προεμπρότεσε με τη δικαιολογία ότι δήθεν βρίσκονται σε τουριστικέ περιοχέ και ότι πρέπει να αναπτυχθεί η περιοχή και ξαφνικά βλέπεις ότι υπάρχουν προβλήματα. Από την άλλη ξέρουμε ότι η Αλβανία θέτει προβλήματα και ως προς την σκαλή, αλλά και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή είναι καταπιεσμένη η ελληνική μειονότητα. Το τονίζω αναγνωρισμένη, πρέπει να το λέμε αυτό, η αναγνωρισμένη. Μα εκεί είναι το θέμα τελικά, γιώτα μου, γιατί προφανώς... Ο Κωνσταντίνο Κατσίφα, από ό,τι ακούσαμε και τον πατέρα του, να λέει ήθελε να κατέβει στο τοπικό, ήταν ένα δραστήριο παιδί, βοηθούσε, έκανε στο σχολείο, ε, βοηθούσε να χτιστεί εκκλησία. Ε, ήτανε δραστήριο, είχε και έτσι πολύ έντονο το πατριωτικό στοιχείο μέσα του και να μην πα, παρεξηγεί το όρο πατριωτικό. Δεν μιλάω για εθνικιστικό στοιχείο, μιλάω για πατριωτικό. Ήταν φιλόπατρης, συγγνώμη, για να το πω και σωστά. Οπότε ε, προφανώ ε, ήταν στόχο. Όταν δηλαδή βλέπεις μια κυβέρνηση, και μιλάω για αυτήν τον τυράνο, να προσπαθεί να, να, και να καταπιέζει, να καταπιέζει τη μειονότητα όπως μπορεί, από την άλλη να μην υπάρχει ελληνική πλευρά που να υποστηρίζει τα δικαιώματα αυτής της μειονότητας και να στέκεται δίπλα τους, και να υπάρχει ξαφνικά ένα παλικάρι που ε, αντιδράει έτσι όπως αντιδράει, προφανώς γίνεται στόχο. Δηλαδή χαλάει τα σχέδια και των «μεν» και των «δε». Ακριβώς και μια κυβέρνηση, αν υποθέσουμε ότι η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει αποβληθεί, και αν υποθέσουμε ότι έγινε από λάθο, όσο μπορεί από λάθο να, να δολοφονηθεί ένας άνθρωπος. πα ότι κάποιο θερμόαιμο από την άλλη πλευρά, γιατί εγώ μπορώ να σου δεχτώ όλε τι περιπτώσει, κάποιο θερμόαιμο που άνοιγε στις ηθικές δυνάμεις στην Αλβανία, σήκωσε το όπλο και τον χτύπησε. Γιατί δεν ρίχνει άπλετο φω. Γιατί όταν πήγανε από, εδώ από την ελληνική πλευρά να παραλάβουν, να δουν να εξετάσουν οι ιατροδικαστέ τη Σωρό, είδανε ότι είχε πληθεί, είχε καθαριστεί, είχαν ερθεί πληγέ. Δεν γίνεται έτσι η ιατροδικαστική εξέταση. Δεν μπορούν να, να, δωθούν, να, να, να, να βγουν ασφαλεί συμπεράσματα. Και σαφέστατα, από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στην πορεία, δεν έχουν, δεν έχουν πρόσβαση ελληνικέ αρχέ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Mm -hmm. ε, επομένως όλη η υπόθεση ε, να το πούμε λαϊκά βρωμάει Όλη η υπόθεση βρωμάει Όπως επίσης ε, ξαναγυρνάω εγώ σε αυτό που λέγαμε πριν από ποιον δόθηκε η πολιτική εντολή, γιατί δεν λειτουργούν από μόνες του ε, οι, οι αστυνομικές αρχές και οι ειδικέ δυνάμεις, γιατί αν είχαν λειτουργήσει από μόνες τους, φαντάζομαι ότι ε, θα προσπαθούσαν και από την πλευρά ας πούμε, της Αλβανίας, από ε, την επίσημη πλευρά, να τα αντιδρούσαν διαφορετικά. Ε, από πόσον δόθηκε η εντολή, εμένα με προβληματίζει η χρονική στιγμή που δόθηκε η εντολή. Εντάξει, ήταν, ήταν, ήταν συμβολικό όλο αυτό. Εντάξει, να γίνει αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Ε, φαντάζομαι... Δεν μιλάω, δε μιλάω μόνο για την 28η. Και μένουν όλοι αυτό το φανερό τη υπόθεση. Δεν είναι αυτό. Ε, πριν συμβούν όλα αυτά, α πάμε λίγο το χρόνο πίσω. Ε, και α πάμε λίγο και πριν την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Κοτσιά. Ε, τότε που συζητάγαμε, είχε πει πολλέ φορέ και αναφέρει ο Νίκο Κοτζιά ότι εκτό από το θέμα με τα Σκόπια, θέλει να κλείσει και την υπόθεση με την Αλβανία. Έτσι. Ε, είχαν γίνει πάρα πολλέ συζητήσει, από όσο μαθαίνω, οι οποίε είχαν ε, διαρκέσει όλο το καλοκαίρι και πιο πριν ίσω. Ε, τουλάχιστον ε, οι ενημερώσει που λαμβάναμε είναι ότι όλο το καλοκαίρι γινόντουσαν κάποιε συζητήσει. Ε, ο Νίκο Κοτσιά είχε δηλώσει λοιπόν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν θυμάμαι ακριβώ πότε, ε, αλλά ήταν αρχέ ε, του καλοκαιριού, τέλο καλοκαιριού, κάπου εκεί, ότι στην πολιτική χρονιά αυτή που διανύουμε τώρα, 2018-2019, η Αλβανία θα τα εμχειρίδια που περιέχουν εκφάνσεις αλλητροκισμού. Είχε μάλιστα πει ότι είχε κάνει πρόταση αυτός προς τον Αλβανό Πρωθυπουργό τον Νέτι ε. προκειμένου να υπάρχει απευθεία τροφοδότηση της γεννούς ελληνικής μειονότητας με σχολικά βιβλία από την Αθήνα, γιατί έχουν πρόβλημα εκεί. Η ελληνική, η εναχωρισμένη ελληνική μειονότητα έχει πρόβλημα. Ε, φαντάζομαι εγώ ότι το σκηνικό με το στήφα, ε, ήταν το... Α πούμε, ήταν τυχερό για την αλβανική πλευρά, γιατί ακριβώ επειδή συνέβη αυτό το γεγονό, η αλβανική πλευρά έχει υψώσει τόνου και βλέπουμε τώρα ότι οι ελληνοαλβανικέ σχέσει έχουν περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν τίθεται καν θέμα διαλόγου. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα κοιτάξει ο Ράμα αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο ίδιο έχει ξεκινήσει ένα θεληνικό παραλήρημα να διορθώσει όλα αυτά τα στοιχεία, τη στιγμή που ο ίδιο. Με τον τρόπο που φέρετε υποθάλπτη τα εθνικιστικά στοιχεία μέσα στη χώρα, τη στιγμή που το αλβανικό υπέξερχεται και σου λέει Ανεπιθύμητη 52 Έλληνε που βρέθηκαν στην κυρία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και ανάμεσα σε αυτού να πω ότι Η Ευρωβουλευτήνα, 52, η Ευρωβουλευτήνα κύπρια. Η Κύπρια Ευρωβουλευτής η κυρία Ελένη Θεοχάρου, η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή, η κυρία Ελένη Θεοχάρου εκεί, ήταν στο σπίτι τη οικογένεια του Κωνσταντίνου Κατσίφα, ήταν δίπλα στην μητέρα γιατί. Ε, όλοι εμείς μιχάμε είμαστε εδώ. Δεν ξέρουμε τι διώνει εκεί οι, οι, οι Έλληνες που μένουν στην Αλβανία και σίγουρα υπάρχουν δύο χονείς, δύο, δύο μεγάλες σε ηλικία ε, ο πατέρας του και η μάνα του, που φαντάζουν τώρα τι θα υποστούν. Ποιά η που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί. Η κυρία Ελένη Θεοχάρης λοιπόν ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στην οικογένεια. Και να αναφέρουμε να πούμε ότι είναι σκιώδη εισηγήτρια των ενταξιακών συνομιλιών τη Αλβανία για την είσοδο τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το διάβασα Μάση. σήμερα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η οποία είπε, θα φέρω το θέμα αυτό στην Ευρωβουλή. Το θάνατο δηλαδή και, και τι συνθήκε κατά από τι οποίε δολοφονήθηκε ο Κωνσταντίνο Κατσίφα. Και το λέει αυτό, α πούμε, μια γυναίκα που κατά βάση είναι αυτή που δουλεύει για την ένταξη τη Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε... Αν δεν έχει αλλάξει κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν δεν έχει αλλάξει κάτι, mm -hmm. αυτή τη στιγμή, λίγο πιο πριν, ε, σήμερα Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, συζητιέται ή συζητήθηκε, δεν γνωρίζω αν έχει τελειώσει, δεν έχω ενημερωθεί, θα τα μάθουμε όλα αυτά στην πορεία, φαντάζομαι, από αύριο. Mm -hmm. Η υπόθεση τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα, καθώ και η παραβίαση των δικαιωμάτων τη ελληνική εθνική μειονότητα τη την πρόταση την έκανε ο πίσω ενότης Μαριάς στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την στηρίζει η Ευρωβουλευτής της Κύπρου η κυρία Ελένη Φουχάρους και τη δέχτηκαν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και το ερώτημά μου είναι, θέλει η Αλβανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Την ενδιαφέρει να μπει στην Ευρώπη, την ενδιαφέρει να είναι δυτικό κράτος? Ή ακούγεται το άρμα του, των, των Τούρκων του, του Ταχί Περδογάν. Γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όλοι ότι ο Έντι Ράμα, Πρωθυπουργός της Αλβανίας, πυκνά συχνά έχει επαφέ, χαμογελάκια, αγαπούλες, αγαλύτες, φωτογραφίες. χαρούλες. Ναι, με τον ε, Τούρκο πρόεδρο. Μήπως λοιπόν προσδένεται στο άρμα του νεοοθωμανισμού και στην τακτική στη, που ακολουθεί η Τουρκία προκειμένου να δημιουργήσει καταστάσεις. Ε Εκδιάζει διαρκώ στην Ευρώπη. Γιατί εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει η Αλβανία όταν κινείται με αυτόν τον τρόπο. Mm -hmm. Γιατί γίνει συνέχεια. Μέχρι στιγμή έχουμε δει πόσε μέρε από την 28η Οκτωβρίου και έπειτα που έγινε το τραγικό αυτό περιστατικό και από την κηδεία και έπειτα βλέπουμε ότι η Αλβανία κλιμακώνει, κλιμακώνει. Δεν κατεβάζει ναι, τόνου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, κλιμακώνει. Ασκεί διπλωματία λοιπόν σε έναν κλιμακό. Η αλβανια κλιμακωνει δεν κατεβαζει τονου ναι κλιμακωνει η προσπαθεί να κατεβάσει τόνου. Αυτό είναι το τραγικό τη Αυτό τώρα θέλω θα... να το συζητήσουμε, γιατί το κομμάτι Ελλάδα δεν το έχουμε. Συζητάμε τώρα τι... πώς κινείται Ράμα ναι. σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά θα και στην Ελλάδα. Θα, θα, το, συ... θα το συζητήσουμε, mm. θα έρθουμε και εδώ. Απλά σου λέω ότι η Αλβανία κλιμακώνει, ανεβάζει τόνου, ασκεί διπλωματία. Από το το του Κωνσταντίνου Κατσίφα και βλέπεις, α πούμε, πόσο έτοιμο είναι το αλβανικό, σαν να μην έτυχε το γεγονό, τα τι εννοώ. Δηλαδή, θέλετε ότι όλοι οι μηχανισμοί πίσω από την αλβανική κυβέρνηση περίμεναν ένα γεγονό που θα τους έδινε τη δυνατότητα να, να πυροδοτήσουν ε, τις ε, σχέσεις και να τορτιλήσουν, αν θέλει, τι ελληνική πλευρά, για να σκίσουν διπλωματία, για να φτάσουμε στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσαν να φτάσουν το τελευταίο διάστημα, mm. ε, για να μην μπορεί να γίνει καμία συζήτηση, για να ε, κηρύξουν τους ε, 52 Έλληνε. Ε, το και όταν δια... το περίμεναν αυτό το γεγονό, δεν ερχόταν και μάλλον το δημιούργησαν. Τελικά, δηλαδή, από ό,τι φαίνεται. Α, αυτό, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν το δημιούργησαν ή του έτυχε και το εκμεταλλεύτηκαν μετά, ή το περίμεναν ή φανταζόταν ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε ένα γεγονό, αλλά τουλάχιστον οι κινήσει του ότι γίνονται μια, ε, κλιμακούμενες κατά τέτοιο τρόπο ώστε σαν να ήθελα να συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Ε, ο, οπότε ε, το ερώτημά μου είναι αν πραγματικά θέλει η Αλβανία λοιπόν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δείχνει ότι δεν την νοιάζει, εφόσον κινείται με αυτόν τον τρόπο απέναντι και σε ε, ε, Ευρωβουλευτή ο, ο, στην γη στην τεκριμένες την περίπτωση της κυρίας Θεοχάρους η οποία είναι αυτή που θα μιλήσει για την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Από την άλλη, έχουμε την ελληνική πλευρά τώρα για να σε πάω λίγο και σε αυτό που Ωραία. Για να πάμε εδώ, γιατί εδώ υπάρχει ε... το μεγάλο θέμα. Εδώ είναι το μεγάλο. Εδώ θέμα. υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Ένα... Εγώ βασικά δεν είμαι υπέρ του να κλιμακώνει με τις τι καταστάσει. Δηλαδή, θεωρώ ότι η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε το ελληνικό υπέξα αμέσω μετά το τραγικό περιστατικό ήταν πάρα πολύ σωστή. Mm. Το πιστεύω αυτό. Και θα το πω. Όπως επίσης ήταν προ, προσπαθεί με ήρεμο τρόπο να απαντήσει και στην ανακοίνωση του Αλβανικού Υπουργείου ε, της Ελληνική, του Αλβανικού Υπουργείου για 52 Έλληνες που είναι ε, ότι Δεν πρέπει να κλιμακώνεις ανεφλόγου και αιτία. Για μένα ήταν απαράδεκτη η, η σιωπή από, η, της επίσημη πολιτείας, η σιωπή του Έλληνα Πρωθυπουργού του Αλέτη Ξύπρα <σίλυση> ήταν απαράδεκτη η σιωπή του όλο αυτό το διάστημα. Μόνο την ημέρα της Κηδίας βρήκε να πει κάτι. Για μένα εξίσυστη, ήταν απαράδεκτη η ανακοίνωση που βγήκε ε, από, τη, από το Υπουργείο υπου... του υπου... υπου... Πολίτη το Ελληνικό και από το, το ΥΠΕΚΣ το δικό μας για αυτοσυγκράτηση. Γιατί είναι σαν να μην περιμένεις ε, να αυτοσυγκρατηθούν. Δηλαδή είναι σαν να βαθίζεις μόνο σου ακραία τα στοιχεία. Για να το γεγονό ότι... Δεν έχει απαντήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός κατ' ουσίας στον Εντιράμαν που εξακολουθεί να παραμένει προκλητικός ε, και για μένα πρέπει να γίνουν άλλες κινήσεις πλέον. Να σε ρωτήσω, ο συνάδελφος, ο Τέραν Σκουίκ έχει κάνει δήλωση που είναι υπεύθυνο για τον απόδημο ελληνισμό γιατί έψαχνα το Twitter του επειδή τώρα... Μέσα από το Twitter γίνονται ότι γίνονται οι mm -hmm. και δεν βρήκα είναι ανακοινώσεις. Οι δηλώσει Μήπως... στην ουσία γίνονται μέσα από το Twitter. Ναι. Είναι η, η λεγόμενη διπλωματία του διαδικτύου, αν θες να το πούμε. Ωραία. Μήπως Ξέχει, μου ξέφυγε θα... μένα; Εγώ έψαξα μέχρι την ημέρα της Κηδίας, αλλά μπορεί και να μου ξέφυγε. Είδαμε δήλωση... Στα, στα δίκτυα νομίζω ότι δεν πρέπει να στη, Στα ό, μέσα μαζική ενημέρωση δεν βγήκε. Μέχρι στο... την ημέρα τη κηδεία δεν υπήρξε δήλωση από τον κύριο Κουίκ. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω να, υπά, να υπάρχει δήλωση από τον κύριο Κουίκ. Δεν είδαμε τίποτα στα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Ε, δεν είδα κάτι στο διαδίκτυο. Έχω την αίσθηση ότι και το διάστημα εκείνο ο κύριο Κουίκ πρέπει να ήρθε από την Ελλάδα πρέπει να πάει στην Μεγάλη Βρετανία για κάποια θέματα από και τον τραγικό ήλιο. Δεν ενημερώθηκε Βρεσιλιότα. Δεν ενημερώθηκε. Για... για θέματα τέτοια είναι ε, ε, ε, ε, ε, Απόδειμου ελληνισμού ότι... Και δει μιλάμε και για μια ότι... μειονότητα Η οποία είναι καταπιεσμένη, αναγνωρισμένη Μεν καταπιεσμένη, ναι. πολύ δε ε, Εντάξει, θεωρώ ότι κάτι θα έπρεπε να πει Και φτωχή, και φτωχή νομίζω σου απάντησα ναι. Και φτωχή, φτωχή. Ε, Μα ενδιαφέρουν άλλοι Έλληνε Που ζουν στην Αμερική Έλληνε που ζουν στη Βρετανία Οι οποίοι έχουν και τα λεφτά και μπορούν να κάνουν επενδύσεις ε, Τουλάχιστον αυτό φαίνεται Καλά, Γιατί μας ενδιαφέρουν και, δημιουργάμε... και αυτοί. <συνή> Δεν είναι κακό να μας ενδιαφέρουν και αυτοί. Ο... Το θέμα είναι ότι προέκυψε ο τη συγκεκριμένη... Κακό, ο... <συνή> κακό. Κα, κα, κα, τη κα, συγκεκριμένη ο... λοιπόν ο... στιγμή προκύπτει ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός και είναι πον. Ή ξέρω εγώ επιλέγει τη σιωπή. Πώς να το πω τώρα. Προφανώ επέλεξε ε, τη σιωπή. Η, η αλήθεια είναι ότι η σιωπή είναι τραγική που υπήρξε από την επίσημη πλευρά. Από, από, από, Όπω λέει ο κύριο Πουίκ, που είναι υπεύθυνο για θέματα απόδημοι. Η σιωπή του Αλέξη Τσίπρα ήταν τραγική. Δηλαδή, η σιωπή τη ελληνική πλευρά ήταν τραγική. Για μένα, όντω, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ρίξει ε, ε, λάδι στη φωτιά. Και δεν υπάρχει και λόγο με δηλώσει να ρίχονται λάδι στη φωτιά. Αν δεν μπορεί να τι ακολουθήσει αυτέ τι δηλώσει. Δηλαδή, να κλιμακώσει, ε. να βγάλει δηλώσει και να μην μπορεί να τι ακολουθήσει, δεν είναι. Υπάρχει και λόγο. Είναι ίσον. και, και, και, και, και σαν χλαμάρα, για να το πούμε διαφορετικά. Αλλά βλέπουμε, υπάρχουν άλλοι τρόποι να κινηθεί η Ελλάδα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση να, για, να, να, να δείξουμε δηλαδή μια σταθερότητα. Δεν υπάρχει σταθερότητα απέναντι στι σχέσει μα με την Αλβανία. Ε, δεν μπορεί τώρα, για παράδειγμα, να περιμένουμε την πανηπυροτική. ΗΠΑ ή την Πακεδονική, ηΠΑ, να κάνουν κάποιον έρανο για να δώσουν ε, χρήματα στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Κατσί, ε, Κατσίφα ή στο παιδί του που έφτιαχνε ε, ορφανό. Δηλαδή, θα έπρεπε το επίσημο κράτο να κάνει κάτι για του έθνε που ζουν ε, κάτω από πολύ άσχημε συνθήκε και φτωχέ ε, συνθήκε στην Αλβανία. Επίση, από την άλλη, δεν έχουν στηρίξει καθόλου η, ελληνική, η επίσημη ελληνική πολιτεία όλου αυτού του συλλόγου βορειο Υπηρετών. Σύλλογοι Βόρειο-υπηρωτών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Να σου πω κάτι, γιώτα. Αυτό που έχω να πω εγώ διαβάζοντα την, ε, την τοποθέτηση του Χρήστου Μάστορα για το θέμα του παιδιού που είναι στι Μέλισσε, που έγραψε ένα καταπληκτικό στάτου στο Facebook, ε, είναι το εξή. Και εκεί νομίζω ότι, αν θες πυκνώνεται όλη η ουσία του πράγματος και όλο το πρόβλημα, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί, με αφορμή το θάνατο κατσίφα. Ε, έχει φροντίσει η ελληνική πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει θέμα μειονότητας, αναγνωρισμένης μιονότητας στην Αλβανία να θεωρούνται με τον τρόπο της, με τις ενεργειές της, με την αδιαφορία της, με τη σιωπή της, με ό,τι εν περιπτώσει ακολουθεί, να θεωρούνται οι Βορειοεπιρώτες Αλβανοί. Από εμάς τους σύγκλους, τους Έλληνες. Αυτό το βλέπω εγώ και το έχω αισθανθεί πολλές φορές. Ερχόμενοι δηλαδή, βορειοπυρότες, άνθρωποι, εδώ, να δουλέψουν για παράδειγμα την εποχή των ελιών, που έρχονται πολλοί βορειοπυρότες, και Αλβανοί και βορειοπυρότες. Ερχόντουσαν λοιπόν κάποιοι βορειοπυρότες και λέγαμε «Μωρέ, Αλβανός τώρα, μας το παίζει και η για να μην, έχουμε τώρα, να μην έχει θέμα». Αυτό λοιπόν, όλη αυτή η αντιμετώπιση του ελληνικού, των Ελλήνων εδώ προ τα αδέρφια μας, ε, θεωρώντας τα Αλβανούς και όχι οι δικού δικούς μας ανθρώπους Έλληνες, είναι μία ε, ιστορία που την έφτιαξε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο ο Τσίπρας. μιλάμε και όλες οι κυβερνήσεις. Φροντίσανε γι' αυτό μια χαρά. Είναι Μια ιστορία χρόνων Έτσι, η, ιστορία που υπάρχει. η οποία Έτσι, βγαίνει είναι... τώρα. Και ενώ ναι. όλο το κείμενο του Χρήστου, του συγκεκριμένου, ήταν εξαιρετικό θεωρώ, γιατί είναι βορειπηρώτης και ξέρει και μιλάει από βίωμά του, από, από προσωπική του, ας πούμε, πείρα, όλο νομίζω ότι στηρίζεται εκεί. Στο γεγονός ότι φροντίσατε κύριοι, έλεγε, κύριε φίλοι και όλοι οι προηγούμενοι σας, να, να φροντίσατε να φτάσετε του Έλληνε, να μας λένε Αλβανούς και όχι να μας θεωρούν αδέρφια. Αυτό νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη. Δυστυχώ αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Έχει να κάνει με το ότι. Γιατί ξέρει, πέρα από τη διπλωματία, πέρα από τη διπλωματία και το πώ μιλάει και αντιδράει το κάθε υπέξ έχεις, Και πώς... έχει από απόλυτο δίκιο σ αυτό. Πρέπει να δούμε και στην καθημερινότητά και... μα πώ είναι πρέπει όλα να δούμε αυτά τα προβλήματα. Θα μπορούσαμε yes. την νοτροπία, πρέπει να δούμε την εκπαίδευση, πρέπει να μάθουμε την ιστορία. Εδώ αποδεικνύεται ότι με κάποιε δηλώσει που έγιναν, για παρόλογο πάμε τι δηλώσει φίλη τώρα. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρει ιστορία ο κύριος Σπίλης. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό ότι δεν ξέρει ιστορία ο κύριος Σπίλης. Ας διαβάσει για την Βόρεια Υπήρου ο κύριος Σπίλης. Ας διαβάσει. Να μάθει. να μάθει για την αναγνωρισμένη ελληνική μειονότητα, <Τι>... την οποία την αναγνώρισε ο... ο Χότζα, ο Ενβέρ Χότζα, άμεσα στο τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όσοι που διαγάπησε τους Έλληνες, το έκανε για άλλους λόγους ο... Χότζα. προκειμένου να ελέγξει τις περιοχές που κατοικούνταν από ισχυρό ελληνικό πληθυσμό τότε. Γι' αυτό ανακήρυξε τη μειωνοτική ζώνη Α διαβάσει ιστορία, α μάθει, α μάθουμε κι εμεί όλοι ότι οι τοπικέ ελληνικοί διαδίκτυποι που είναι οι χειμαριώτικοι και οι δροπολίτικοι που μιλούνται εκεί πέρα στην περιοχή είναι από τι πιο καθαρέ εκτό ελληνική Αλλά ούτε κι εμεί τα ξέρουμε αυτά γιατί από το χωρό Mm -hmm. Σε αντίθεση που με αυτούς που ζουν εκεί που ζουν και δεν υπάρχει τίποτα βεβομένο για αυτούς. Επειδή λοιπόν δεν είναι όλα βεβομένα, καλό θα είναι να μάθουμε την ιστορία μας, να, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί βλέπεις ότι οθετήθηκαν οι δηλώσει ράμα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έτσι. Και ο κύριο Φίλη, μάλιστα, μίλησε και για διάφορα άλλα. Περί ακραίου, περί Ελλήνων που ντόπιασαν, που πήγαν εκεί πέρα την σημαία του και όλα αυτά. Ε, και ο κύριο Φίλη, μάλιστα, μίλησε και για άλλα θέματα, για θέματα τσαμουριά. Υπάρχουν κάποιοι στο ελληνικό διαδίκτυο που πηγαίνουν και λένε, θα σα άρεσε να τα κάνουν αυτά, λέει και <σομίως>. οι μουσουλμάνοι τη τράκη. Οι μουσουλμάνοι τη τράκη είναι Ελληνικοί πολίτε. Απλά είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Γιατί Μην πα Το κουτί τη κάτσε του Ερντογάν. Υιοθετούν την πολιτική του Ερντογάν. Μα μην πάει γίνονται... πολύ μακριά. Με... οι γιώτομα. καλύτεροι υποστηρικτέ του, δεν ναι, είναι... λέω. Έχουν την ίδια τακτική. Δηλαδή, τελικά ας πούμε, συμβαδίζουν και συμπορεύονται. Ε, το κουτί τη Πανδώρα έγραψε χθε ότι ο Εντι έβαλε τα γυαλιά σε κάθε εξτρεμιστικό εθνικιστικό στοιχείο με τι δηλώσει του. Έβαλε τα γυαλιά στην Ελλάδα. Και αποδεικνύεται ότι. Ε... Α ψάξουν λίγο ποιο είναι ο ενδυνάμα και μετά θα έρθουν να μα πούνε. Αν δεν τα γελία στην Ελλάδα ο έντιράμα Γιατί ξέρει καμιά. Και εγώ μπορώ να χαρακτηρίσω εύκολα κάποιον, οποιονδήποτε. Όταν αυτό που χαρακτηρίζει όμω. Πρέπει να ξέρει, γίνεται κάτω και χάρη. Δεν πρέπει να είναι απλατεία. Πρέπει και να φαίνεται. Πρέπει να είναι σε όλα τα ιστήμια. Α ψάξουν να δουν ποιο είναι ο ενδυνάμα. Επίση φαντάζω ότι όλοι εμεί που είμαστε δημοσιογράφοι και ξέρουμε πάνω κάτω πώ κινούνται τα social media. Ξέρει, μου φαίνεται λίγο περίεργο μπήκε ξαφνικά ένα ανώνυμο. Έφτιαξε ένα σχόλιο και τι ωραία μετά που βγήκε ο Έντι Ράμα και απάντησε στο ανώνυμο σχόλιο. Θα γράψω εγώ τώρα σε ένα φίλο μου ένα σχολιάκι από κάτω, α πούμε, για το Θάνατο Κατσίφα και ξαφνικά να απαντήσω Τσίπρας. σε μένα. Κάπω έτσι είναι. Και ούτε εγώ είμαι και πόνιμη, mm -hmm. δηλαδή με το όνομά μου βγαίνω. Ξέρει τι γίνεται. Δεν έχουν καταλάβει πλέον ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ασκήσει προ. Πάντα κάποιο ένα πολιτικό, αν θέλει. Οι Αμερικάνοι, επειδή ο Εντυράμα έχει και τάση να είναι λίγο παιδί των Αμερικάνων λόγω των σχέσεων που έχει με το Σόρο. Οι Αμερικάνοι έχουν πει ότι χρειάζεσαι έναν υπολογιστή και ένα καλό γραφείο τύπου. Δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα. Ένας νέος πολιτικός αυτό χρειάζεται. Άντε και δύο-τρεις ας πούμε να χειρίζονται τέτοια τα προφίλ του στα social media. Και πολλά πράγματα δεν, δεν είναι απλά ότι τυχαίνουν. Γίνονται εσκεμμένα. Και έχω, είτε έγινε εσκεμμένα είτε δεν έγινε το συγκεκριμένο σχόλιο. Πού ακριβώς έβαλε τα γυαλιά. Mm. Δηλαδή ακραία είναι και η κυρία Ελένη Θεοχάρους. Ακραία είναι όλοι αυτοί που πήγανε. Να τιμήσουν ε, ή μάλλον να παρευρεθούν στην κηδεία ενό ανθρώπου που πέθανε άδικα. Ανεξάρτητα αν δεν ήταν σωστό το ότι έβγαλε όπλο μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή, μέσα σε μια ξένη χώρα. Και θα το πάρουμε και διαφορετικά. Επειδή είδα πολλού που το αναπαρήγαγαν με χαρά το σχόλιο του Εντιράμα. Αν βάλει το όνομα του Εντιράμα και βάλει εκεί το όνομα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Νετανιάχου, και βγάλει το όνομα τη Αλβανή, και βάλει Παλαιστίνοι και Ισραηλοί. Θα το αναπαρήγαγαν. Θα έβαζε τα γυαλιά δηλαδή ο Νετανιάχου στου Παλαιστίνιου, αν καταλαβαίνετε Επειδή, ε, επειδή α πούμε, κάποια πράγματα ε, μα αρέσει να μπαίνουμε με του εικόνε όλων των υπολείπων, αλλά όταν πρόκειται για αγώνα, εντό εισαγωγικών αν θέλει, μάλλον τον αγώνα των Ελλήνων, και εκεί η ελληνική μειονότητα κάνει να αγώνα επιβίωση. Μην το παίρνει το κέρατο του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Η δολοφονία είναι ένα τραγικό γεγονό που το πέρι, και λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μένουν πίσω. Yes. Πέθανε τη δημοσιότητα σε πάνω επειδή συνέβη ένα τραγικό γεγονός. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε ένα χρόνο, ποιο θα θυμάται το χωριό του Κωνσταντινού Κατρίφα και την μητέρα του και το γαμπρό του και την αδερφή του και τους του συγχωριανού του. Κανένα. Όπω το λε, όπω συνήθω γίνεται και όλες, γιατί έχουμε κι εμεί, σαν Έλληνε, συντάσει και Έχουμε, έχουμε, γρήγορα, έχουμε γρήγορα. παραδείγματα πάρα πολλά πάρα εδώ πολλά. στην Ελλάδα που συμβαίνουν. Οπότε ε, ε, κάνει ένα αγώνα εκεί η ελληνική μειονότητα να επιβιώσει. Συντα, ε, συντάσσονται κάποιοι με τον αγώνα που κάνουν οι Παλαιστίνοι να επιβιώσουν, και, αλλά δεν συντάσσονται με τον αγώνα που κάνει η ελληνική μειονότητα να επιβιώσει στη Βόρεια Αλβανία. Αν καταλαβαίνουν τι εννοώ. Χωρί να παρεξηγηθώ. Ε, δεν δηλαδή, τίθεται θέμα σύγκριση. προ δεν κάνουμε συγκρίσει. Αλλά δεν μπορούμε να συντασσόμαστε με του αγώνες όλων των υπολείπων και να μην, τα, να, να μην είμαστε ποτέ υπέρ του αγώνα που κάνει ο ίδιος ο Έλληνας να επιβιώσει. Είναι τραγικό πραγματικά ε, οτιδήποτε που προσπαθεί να δείξει ο Έλληνας ε, με αγάπη για την πατρίδα του να φέρει σαν ακραίο, εθνικιστικό. και εθνικιστικό. Γιατί δηλαδή πρέπει ο Έλληνας να είναι ακρέος. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι πατριώτε. Εξτρεμιστή, ψυχοπαθή, έμπορο ναρκωτικών. Ναι, κρυσαυγήτη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πατριώτε. Όλοι οι υπόλοιποι είναι πατριώτε. Δηλαδή, πήγαινε σε έναν Αμερικάνο που αγαπάει και σηκώνει τη σημαία του και όλα αυτά. Θα πει κανεί ότι ο Αμερικάνο είναι ακραίο. Κάθε φορά που μιλάμε τα θέματα Τραμπ μπορεί και να το πούνε. Πήγαινε σε ένα Γάλλο που οι Γάλλοι διακρίνονται για το σοβινισμό του και που αγαπάνε την πατρίδα Θα πει σε έναν Γάλλο ακραίο. Εκτό αν είναι η νέα καραμέλα τώρα τη εποχή. Που όποιο αγαπάει την πατρίδα του θεωρείται ακραίο. Γιατί θέλουμε λίγο, ξέρει, να, να, να εξαφανίσουμε και τα εθνικά κράτη και να τα κάνουμε κράτη λογιστικά. Δεν ξέρω. Έτσι, έτσι όπω το λες, ναι. Να μείνουμε εδώ, Γιώτα, μου, γιατί ξέρω ότι έχει μια υποχρέωση πολύ σημαντική και πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Και έχω αγωχθεί γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου απόψη ε, και εγώ, που τα συζητήσαμε. Θέλω μόνο ένα τελευταίο να σου πω. Ακούμε, μόνο μόνο. Να σου πω. Ε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτή τη στιγμή η Αλβανία ακολουθεί την πολιτική του Ερντογάνου. Σε αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε. Ακολουθεί την πολιτική του Ερντογάνου που κλιμακώνει όπως κλιμακώνει το Ερντογάν. Γιατί δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι στο θρίσκευμα στην Αλβανία. Και επειδή ξέρουμε ότι ο στόχο του Ε είναι να ενώσει κάτω από την κάτω από τη σημαία της Τουρκίας ή κάτω από την αγκαλιά της Τουρκίας αν θέλης, όλους τους μουσουλμάνους που ζουν στην περιοχή των Βαλκανίων και όχι μόνο mm -hmm. θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με όσα συμβαίνουν με την Αλβανία και γενικά στην περιοχή των Βαλκανίων. Βλέπουμε ότι στα Βαλκάνια υπάρχουν εξελίξει αυτή, αυτή τη στιγμή αυτή την περίοδο, πέρα από το ζήτημα με τα Σκόπια, γιατί Υπάρχει και το θέμα με το κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούμε σταθερή διπλωματική πολιτική με προοπτική δεκαετίας Και όχι ό,τι βρέξει και ό,τι κατεβάσει. Αχ, <Άχ>, βρυγιώτα μου, εσύ και εγώ τα ξέρουμε καλά. Με σου πολι... και οι ακροτές μας τα ξέρουν πολύ καλά. Δεν ξέρω, οι πολιτικοί μας τι ξέρουν και τι κάνουν. Ε, θα, θα, θα τα ακούνε <συμπλίκη> και οι πολιτικοί και ελπίζουμε και ευελπιστούμε. <συμπλίκη> ε, θέλω να πιστεύω ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι πρόθεμοι να εργαστούν. Μακάρι, ε, αρκί... μακάρι. Να, να, να μπουν σε κέρδες θέσει. Αυτοί οι άνθρωποι και άξιοι. Άξιοι, άνθρωποι... Εγώ, εγώ, εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στο διπλωματικό σώμα που, που, που είναι μέσα στο ΙΠΕΞ. Αρκεί να αφήσουν το διπλωματικό σώμα να κάνει τη δουλειά του. Έτσι, το λέω, έτσι. Και θα το λέω. Θα το λέω συνέχεια. Έτσι, έτσι, yeah. έτσι μπράβο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώτα Μούνα. Σε καλά, εύχομαι καλό, να έχεις μια καλή δουλειάδα. Καλό γονάδα. βράδυ σε όλους. Και να καλό, έχουμε και καλέ ειδήσει πάντα. Γεια σου. Μακάρι, μακάρι. Για χαρά Ήταν η Γιώτα Χουλιάρα, συνάδελφος δημοσιογράφος, ε, εξειδικευμένη σε γεωπολιτικά θέματα. Το νελό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργού Και η λαχτάρα του συνήθησε να πατάει το φρένο αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε όλους τους Έλληνες Και ειδικά στους Έλληνες της Βορειού Υπήρου Καλή δύναμη αδέρφια Δύναμη και ζητάω τροτεραιότητα Φύση θέση και ιδιότητα Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας Ίσοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα Την παλιά μου την ταυτό Ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παράνουν Λες και ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος Μα εγώ μιλάω για δύναμη αγάπης Πισωτίνα μηκετάω. Πρωτερεότητα πίστα θέση Ιάκτε, εγώ μιλάω για δύναμη τη ελπίδα. Εισοδίνα μη και γυρνάω. Στην αθότητα την παλιά μου, δίτα. Ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, Τις η θέση ιδιότητα Μα μιλάω για δύναμη της ελπίδας Ισοδύναμη και κυλάω Πανέμορφα, ναι, είμαστε εδώ στον Αλμπέντο 14, είναι η εκπομπής του κ. Δοδιάβα. είμαι η Νάντι Παπαμίτσου. Ακούσαμε τη συζήτηση που είχα χθες το βράδυ και που μεταδόθηκε με τα ε, μαγνητοσκοπημένη ε, με τη γιώτα τη Χουλιάρα, τη συνάδελφο τη δημοσιογράφο. Δυστυχώ δεν μπορούσε να είναι ζωντανά μαζί μας, πάντα το ζωντανό έχει αλληγοητεία γιατί μπορώ να μεταφέρω και τα δικά σας τα ερωτήματα, τις δικές σας οι σκέψεις. Το συνομιλητή μου, το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι ζωντανά. Ε, θα την έχουμε όμως σε μία από τις επόμενες εκπομπές ζωντανά και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα και θα έχετε κι εσείς τη δυνατότητα να, να τι μεταφέρετε τα ερωτήματά σας. Αν, και νομίζω ότι α, κατά κάποιο τρόπο σας, α, βρήκε α, σας βρήκαν σύμφωνος οι απόψει τη. Όπως και να έχει θα πορευτούμε τώρα το επόμενο μισάρο έτσι μαζί παρεούλα με όμορφη ελληνική μουσική ε, και θα σχολιάζουμε εδώ μαζί ό,τι εσείς θέλετε γράφετε μου στο τσάτ να, παίρνουμε, να παίρνω και ιδέες και να τα λέμε εδώ πέρα να κουβεντιάζουμε να περάσει όμορφα και αυτό το βράδυ τη Δευτέρας και δυο ρούλεμα. <ΣΣΣΣ> Φίλο και κι <τερό. ΣΣΣ> Στο μυαλό σου γιώνει που τη σκέψη σου παγώνει. Βρεπεύει <ΣΣ> <παιδί>, η μαμά. <ΣΣ> Στην καρδιά βαλεπατινιά <ΣΣ> και δυο Στο μαγνητόφωνο, τραγούδια που μπουστάρι, σκέψου την ώρα, τη στιγμή που πήρευαν στα πάρι. Σκέψου, κορίτσια και γιορτέ, και πράγμα που σαλεύει. Και να παιδί που μοναχώ το δρόμο του γυρεύει. Κάτι άστραψε. Κάτι σαν πλασάκι, σαν πικνίκ μες στο δασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάμπε θέση για να πάρει πάλι την πρωτιά. Σαν να έρχεται βροχούλα. Και μια ανοιξίνη φούλα ρε παιδί μαμά. Στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε το τραγούδια που γουστάρει. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε στα πάρη. Και Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλεύει και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Και επειδή με ρωτάτε πού γράφει η Γιώτα η Χουλιάρα, να σας ενημερώσω ότι έχει ένα site δικό της, το οποίο διαχειρίζεται και στο οποίο φιλοξενεί πέρα από τις δικές της θέσεις, και πολύ σημαντικών ανθρώπων της απόψης, Geopolitics and Daily News λέγεται, αν το πληκτρολογήσετε θα διαβάσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ασχολείται και με άλλα ε, έντυπα, κυρίως όμως στο διαδίκτυο. Ε, δεν ξέρω για την επιθεώρηση που γράφεται, αν είναι εκεί η αρχισυντάκτρια, θα τη ρωτήσω και θα σας ενημερώσω. Επίσης και μέσα από το facebook μπορείτε να την αναζητήσετε και εκεί είναι ενεργή και γράφει τι απόψεις της ε, καθημερινά. Που γουστάρεις, σκέψου την ώρα τη στιγμή που θύρευαν στα πάρεις Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράμα που σαλέβει Και ένα παιδί που μοναχώ το δρόμο του γυρεύει Βάλες το μάγνητο που γουστάρις, Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε, στα Παρίς, Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει Κι ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή, η συγκεκριμένη, η δική μου, θα παίξει σε επανάληψη η εκπομπή της κυρίας Τζάνη που προηγήθηκε και επίσης να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή στις 8 στους άγνωστους επισκέπτες του Γιώργου Καρποδίνη θα φιλοξενηθεί ο αγαπημένος μας που γιόρταζε και χτες Μινάς Τσικριτζής από Κρήτη, αγαπημένος, εξειδικευμένο σε θέματα αγιακών γραφών με μια τεράστια έρευνα πίσω του προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τον δίσκο της Φεστού πολλές γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μηνωικές γραφές και την μηνοϊκή παράδοση να τον ακούσετε γιατί πραγματικά έχει να πει συγκλονιστικά πράγματα τον πρόλαβα Γιώργος Καρποδίνης εγώ συζήταγα μαζί του ο Γιώργος θα τον βγάλει τι να κάνουμε εντάξει υπάρχουν και αυτά ε, όπως και να έχει ο μηνάς, ο Τσιγκριτζής είναι σταθερή αξία και πρέπει να είστε εδώ Κυριακή βράδυ στι 8 για να τον ακούσετε Κοιτά με ένα βλέμμα φωτιά να χάνει τα τρένα. Τα όνειρά γίναν σιόπε παγόνια ραγμένα. Δεν είναι πολλά, πήγαν στραβά, τη μοναξιά δε φοβάσαι. Τα λόγια που πίστεψε δεν θες να θυμάσαι. Τα λόγια κομμάτια, καπνώσει στιγμέ. Τα λόγια θα μείνουνε, αλλά λόγια, λόγια δεν θε. Τα λόγια κομμάτια, καπνώσει Τα λόγια θα μείνουνε, αλλά λόγια, λόγια δεν θε. Τραγούδι από τα παλιά, έτσι, από την <σταλείως> εφηβεία μας. Η ανάσα σου τρέχει Σε πνίγη του κόσμου η Που τέλος δεν έχει Μαζί του σε παίρνει ο καιρός Οι εικόνες αλλάζουν Στα χείλη παγώνει χωνή Τι λέξεις διστάζουν τα λόγια κομμάτια, καπνώσεις στιγμές, τα λόγια θα μείνουν λόγια, άλλα λόγια δεν θες, τα λόγια κομμάτια. Λοιπόν, Όπω σας είπα και νωρίτερα, την επόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, γιατί είμαστε ακόμα στι διαπραγματεύσεις, δηλαδή προσπαθούμε να λύσουμε κάποια τεχνικά θέματα. Ε, έχει αποδεχτεί την πρόσκλησή μου, ο καλεσμένος. Ε, απλά μένει στην Αμερική και το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Παρ' όλα αυτά με μεγάλη χράντα, αποκρίθηκε στο καλεσμά μου και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τη Δευτέρα να είμαστε μαζί και να συζητήσουμε θέματα που νομίζω ότι θα σας συγκλονίσουν. Ένας από τους σπουδαιότερου ε, ε, αστροφυσικούς και κοσμολόγους είναι κοντά μας. Δεν θα σας πω το όνομά του γιατί οι εμφανίσεις του στα ελληνικά ε, μέσα ενημέρωσης είτε αυτά είναι τηλεόραση είτε είναι ραδιόφωνο είναι πάρα πολύ σπάνιε, ε, Δεν θα κάνω την αποκάλυψη. Ε, θα σας ενημερώσω όμως ε, μέσω Facebook... καταρχήν μέσα στην εβδομάδα που έρχεται... τις, επόμενες, ε, τις αμέσως επόμενες μέρες... Ε, για το ποιος είναι αφού κλείσουμε οριστικά το ραντεβού μας... της επόμενης Δευτέρας. Ε, σας ενημερώνω ότι η συζήτησή μας και η κουβέντα μας... θα είναι συγκλονιστική γιατί πολύ απλά εκείνος θα την κάνει... να είναι συγκλονιστική. Και σα προτείνω επιφύλακτα... Να είσαστε εδώ την επόμενη Δευτέρα για να τον ακούσετε. Ε, αυτά από μένα για, το, για την επόμενη Δευτέρα και να σας ενημερώσω επίσης, γιατί σήμερα έκλεισε το εισιτήριο, ότι ε, την Δευτέρα 3, ε, 3 Δεκεμβρίου ε, θα είμαι για μία μέρα στην Αθήνα, για κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουνε ε, και θα έχω τη χαρά, ελπίζω, το συζητούσαμε σήμερα με τον Γιώργο τον Καρποδίνη, να κάνουμε μια εκπομπή. Όμως, επειδή πετάω 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας, αυτή η εκπομπή, λογικά, θέλω να πιστεύω, θα γίνει νωρίτερα. Δηλαδή, κάποια στιγμή νωρίς το απόγευμα. Ε, ψιλοδεσμεύω τώρα με αυτά που λέω Τον Γιώργο τον Καρποδίνη Αλλά θα χαρώ να είμαι στο στούντιο της Αθήνας Μαζί του και να κάνουμε μια εκπομπή από εκεί Έστω και νωρίς το απόγευμα Γι' αυτό γράψτε και αυτή την ημερομηνία σας παρακαλώ Γιατί θα είναι τιτάνια η συνάντηση αυτή βρίσκω τίποτα Για εγώ Στη ζωή μου σένα Φοίη πάντα πια. σε κοινώ, πάντα να κάποια κόμμα. από την μου ξανά. Όχι, μου δεν θα είναι ο κύριο αν και θα ήταν ε, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μου να είναι κοντά μου και αυτός και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα, θα, δεχτεί, θα του κάνω μια πρόσκληση και θα δεχτεί ούτω ή άλλως έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν με γνωρίζει και τον γνωρίζω Επειδή μας μένουν ελάχιστα λεπτά, γύρω στα 15, αλλά εντάξει, ίσως πάμε και λίγο παραπάνω να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και από τα όμορφα γλυκά τριφερά, ερωτικά τραγούδια να πάμε σε κάτι πιο λαϊκό έτσι για να ε, κλείσει αυτή η βραδιά μας ελληνικά και όμορφα και παθιάρικα θα έλεγα. Με κοιτάς, μα δεν με βλέπει. Είναι τα μάτια σου διαρκώς αφηρημένα Λες και το βλέμμα σου περνά μέσα από μένα Και κατά να χτυπάει σε ένα τείχο Με κρατάς, μα δεν με έχεις Νιώθω τα χέρια σου θυλιές Όλο με πνίγουν για αποφάσει σου μιλάω που τώρα πήγουν Μα λες και μου δεν έχουν πλέον μύχου. Εδώ που φτάσαμε ας πούμε τέλος αρκετά καλά περάσαμε. Ήταν η αγάπη μας γυαλί Και εμείς το σπάσαμε κι όποιος το πιάσει απ' τους δύο θα Εδώ που φτάσαμε τα ενδεχόμενα όλα πια τα εξετάσαμε Κι είναι εγώ το τρένο πως το χάσαμε Τι περιμένουμε να αλλάξει τώρα τι. Δεν έχει τώρα πια για μας επιστροφή Με πονάς και σε πονάω το παλικάρι που τραγουδάει είναι ο Γιάννη Ξανθόπουλος, μια πολύ σπουδαία φωνή. Έρχεται, είναι ένα νεαρό παλικάρι, 17-18 χρόνων, δεν ξέρω αν έχει κλείσει τα 18 ακόμα, που συμμετείχε σε ένα talent show πέρσι ή πρόπερσι, αν θυμάμαι καλά. Είχε πάρει την πρώτη θέση, πολύ όμορφη φωνή και νομίζω ότι αν το διαχειριστεί σωστά, γιατί έμπλεξε λίγο στην πορεία του, θα κάνει πολύ σημαντική καριέρα.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 τα όλα πια τα εξετάσαμε κι είναι το τρένο πως το χάσαμε Τι περιμένουμε να αλλάξει τώρα τι Δεν έχει τώρα πια για μας επιστροφή Μα είπα εγώ ότι αυτό το τραγούδι μας θυμίζει την εφηβεία μας. Δεν είπα για αυτό το τραγούδι και ένα τραγούδι είπα του εκείνου και εκείνου τα λόγα για κομμάτια, ένα τραγούδι που έπαιξε πριν 4-5 τραγούδια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα όμορφα σας μηνύματα και για την αγάπη που μου στέλνετε, να έχετε έτσι ένα καλό βράδυ όσοι σιγά-σιγά αποχωρείτε και με καληνυχτίζετε. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε έτσι να είμαστε εδώ μέχρι τις 12 με όμορφες μουσικές. Είστε πάντα στον Αλμπέντο και σε μια εκπομπή η οποία αγαπάει το ελληνικό τραγούδι και το αποδεικνύουμε περίτρανα και μάλιστα το αγαπάμε τόσο πολύ που ζήλεψε και ο Καρποδίνης και παίζει και αυτό ελληνικά τραγούδια ακούω σιγά, σιγά έτσι, πυκνά πυκνά κάπου στις εκπομπές Γιατί υπάρχει και ελληνικό τραγούδι που είναι ροκ κύριε και κύριοι φίλε και φίλοι Γύρε στο πλάι μου καρδιά μου Στην αγκαλιά μου Πάλι να κες. Τώρα που γύρισε κοντά μου Ξέχνα τα όλα Σβήσε το χθε. Δεν χωρίσαμε ποτέ εμείς δυο Ζήσαμε μόνο ένα όνειρο κακό είναι ίδιο και το πριν και το μετά Όλα τελειώνουν στην αγάπη μας μπροστά Μα δεν χωρίσαμε ποτέ εμείς οι δυο Ζήσαμε μόνο ένα όνειρο κακό Είναι ίδιο και το πριν και το μετά Όλα τελειώνουν στην αγάπη μας μπροστά Να στείλω την αγάπη μου στη Ρόδο... που μου στείλε μήνυμα ο Κωνσταντίνος... και μου είπε ότι μας ακούει... Να είστε καλά βρε παιδιά εκεί πέρα στην όμορφη Ρόδο... που τόσο πολύ θέλω να επισκεφτώ... έχω πολλά χρόνια που μωρώ παιδί να έρθω εκεί... και θέλω να ξανάρθω... γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα ελληνικά νησιά που έχουμε η Ρόδος. Κρατά το χέρι μου και πάμε... με τις καρδιές μας για οδηγό... πίσω ξανά μην κοιτάμε Ό,τι φωνάει τελειώνει εδώ. Δεν χωρίσαμε ποτέ μισή δυο, Ζήσαμε μόνο ένα όνειρο. Κακό είναι ίδιο και το πριν και το μετά. Όλα τελειώνουν στην αγάπη μα μπροστά. Μα δεν χωρίσαμε ποτέ μισή δυο, Ζήσαμε μόνο ένα όνειρο. Κακό. Και, και το πριν και το μετά. Όλα τελειώνουν στην αγάπη μα μπροστά. Γιώργο Καρποδίνη, ποιο απειλεί ακριβώ. Θε να μα αποκαλύψει, ε, Τώρα βέβαια κάνω μια κουβέντα για του ε, ακροατέ που δεν είναι στο chat. Είναι λίγο δύσκολο να παρακολουθήσουν αυτά που λέω. Γιατί σχολιάζω τα γραφόμενα των ακροατών που είναι στο chat και έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ και τα λέμε. Ο διευθυντής λοιπόν του σταθμού μας, ο Γιώργος Καρποδίνη, δήλωσε ότι τον απειλούν και θέλω να μας ξεκαθαρίσει λίγο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι προκειμένου αυτές οι απειλές να σταματήσουν να υπάρχουν. Και... Θα αφιερώσω, μιας και τον αναφέρω πολύ συχνά απόψε, γιατί έχουμε και ένα ραντεβού στις 3 Δοδεκάτου, να τα πούμε από το στούντιο των Αθηνών. Ε, αφιερώνω ένα από τα ωραιότερα ελληνικά κομμάτια που έχουν γραφτεί ποτέ, τραγουδισμένο από μια συγκλονιστική φωνή. Ε, αφιερώνω το τραγούδι αυτό στο φίλο μας Γιώργο. Στην δι... ψυχή αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού. Ωρα, μας περιμένει ώρα και με σε καμπαρένει νορό. Βατρίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο μα τα κελιά μας είναι χωριστά Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε Δε θέλω πια να μάθω τι ζητάμε Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρουλετά και με σε ένα παράμυθι εφιαλτικό. Φωνή έντο μου τώρα είναι η φωνή φυτό αναρριχόμενο τη ζωή μου με κομεις και με ρίχνεις στο καινού Με τη ιστορία, όση ιστορία γίνεται στούντιο. τι με κοιτάζεις ροζά, μου Συγχώρα με που δεν κατάλαβε. Τι λένε τα computers και οι αριθμοί Αγάπη μου από χαρόμονο και φτιάχτη hey, oh. Πώς έχει αλλάξει έτσι το καιρός Περνάνε πάνω μας τα τροφοβλώ εγώ με στην ομύχνη και την πόρα Κύμα μες στο πλευρά σου, εις λιγό Χαίρομαι που σας αρέσει το τραγουδί αυτό. Νομίζω ότι ε, ανήκει στο πάνθεον των ωραιότερων ελληνικών τραγουδιών που έχουμε γραφτεί ποτέ και νομίζω ότι σας βρίσκει σύμφωνο. Αυτή η γνώμη μου. Με έναν από τους πιο συγκλονιστικούς στίχους «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». «Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή». «Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία». Είναι, ναι, Τι ροζά, μου είναι, ναι, ναι, Η ιστορία είναι δεσκιότητα. Τι μεγιάζει, ροζά, χώρα με φου δεν καταλαβαίνω Τι λένε τα Πάντα εδώ στον Αλμπέρο 14, κάθε Δευτέρα βράδυ, τα λέμε, γελάμε, θυμώνουμε, τσακωνόμαστε, στεναχωριόμαστε, χαιρόμαστε, γελάμε, κλέμε, όλα συμβαίνουν εδώ, στο καιρού το Διάβα ε, και φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος να, να αλλάξουμε λίγο τους ρυθμούς. Σε μια άλλη πολύ όμορφη φωνή ενός νεότερου παιδιού του Δημήτρη Μπάση σε ένα παραδοσιακό τραγούδι Όταν νυχτώνει ο ουρανός πετούν τα χαμοπούλια Και είναι ναβασταχτός καημός στα μάτια του υπούλια μικρά τα όνειρα στη τα βασανά μεγάλα. Θεοί, να χτίσουνε μια μιας κάλλα θεός και πούδας και αλλά γ κανι στα I'm <laughs> Δεν ξέρω αν οι θεοί δεν σκεφτήκανε να χτίσουν μια σκάλα. Νομίζω όμως ότι τη σκάλα μάλλον πρέπει να τη χτίσουμε εμείς, να την ανέβουμε και ναι, συμφωνώ μαζί σας. Να τοποθετήσουμε στο ψηλότερο σημείο που μπορούμε την ελληνική σημαία. Ε, ό,τι πιο σημαντικό πια είναι αυτή η αγάπη που νιώθουμε για την πατρίδα μας επιτέλους να εκδηλωθεί και να εκδηλωθεί με τον ομορφότερο τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό. Φτάνουμε στο τέλο. Με αγαπημένο Νίκο Παπάζογλου, θα σα χαιρετήσω. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστώ την περιφέρειά μου εδώ, το Αρκαλοχώρι. Ευχαριστώ την Κρήτη, την Αθήνα, όλη την Ελλάδα, όλα τα νησιά τα ελληνικά που μα ακούνε. Ευχαριστώ πολύ την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά. Όλους τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε χαμογελαστοί Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 10. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ! θυμινήθηκαν που πεινάμε σε τούτο τρόπο τραπέζι τώρα ποιος ξέρει που γυρνάζει ποιος ξέρει τι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Α το Um...